Λοιπόν εδώ είμαστε Albedo14.com Βραδάκι τρίτης Μουσική Σήμερα ο μήνας έχει 21 Γιορτάζουν οι Ελένε και οι Κωνσταντίνοι Και οι Κωνσταντίνες και λοιπά Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους Βεβαίως τον Ιζάμι Νιζάμι το φίλο μου Τον Κώστατο Γεωργίου Στην Άντι την Παπαμίτσου Μουσική Στον Ποταμιάνο τον τον αδερφό Όπω ξέρετε, Τρίτη πριν το Ιανουλάκι δεν έχουμε πομπεί τελευταίο καιρό. Οπότε έδραξα την ευκαιρία, συνέλαβα επ' φόρο το φίλο μου το Θανάσι το Βέμπο. Τον οποίο έχω εδώ απέναντί μου και θα τον ακούσουμε σήμερα μετά από αρκετό καιρό. Βέβαια, η εκπομπή θα παιχτεί αργότερα και σε επανάληψη γιατί κοινοποιήσε έκανα το μεσημεράκι. Πολλοί φίλοι που θέλουν να ακούσουν το Θανάσι, μπορεί να μην είναι μέσα, θα μπουν αργότερα. Θα το παίξω επανάληψη μετά τι 12 το βράδυ. Θα την παίξω τη συγκεκριμένη εκπομπή. Να καλησπέρισω τον αδερφό εδώ. Θανάση πως είσαι. Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου και νομίζω πω είμαι καλά προ παρόν. Ν ναι, να λε νομίζω γιατί κανεί δεν ξέρει πω είναι. Ποτέ, ναι. Γιατί Υπό και μερικοί που νομίζουν είναι καλά, διαπιστούνται ότι δεν είναι. Λοιπόν. Θα τον ανακρίνουμε αγαπητοί φίλοι, είναι ένα άτομο που ζηλεύω, το, το έχω πει δημοσίως, είναι Ινδιάννα Τζόνς στην Ελλάδα, ο Θανάσης, διότι είναι έξυπνο άτομο και κυρίως, καλά, Περσίες, Κατάρ που έχει πάει αυτός με απασχολή, αλλά ένα Ματσουπίτσο εμπαγάσα με απασχολή. Λοιπόν, η εκπομπή είναι ζωντανή. Βαράντα τηλέφωνα, τι να κάνουμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, 21 Μαου 2019, ημέρα γιορτινή για όσου γιορτάζουν. Κυριακή έχουμε εκλογέ. Βάλτε τα κάτω και βάλτε και σκεφτείτε τι θα κάνετε. Και βέβαια δεν θα τον χρόνο τώρα γιατί μετά τι 10 θα βγει ο Παντελή ο Γιαννουλάκη από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Θα, όχι θα ανακρινούμε, θα κουβεντιάσουμε το Θανάσιο, ο οποίο ήταν τον τελευταίο καιρό. Στο Ιράν και οι βόλτες έλεγαν πριν τον Ζηλεύω. Α, εγώ θέλω να πάω στο Μάτσου Πίτσου που μπορώ με βάση στη Νέα Υόρκη να πεταχτώ. Από εκεί πέρα έχει πάει και όπου που δεν έχει πάει. Λοιπόν, πότε έφυγε, πότε γύρισες και μετά πάμε Κοίταζε, στα πώς περάσεις. Ένα... Απαντήσω, θα το πες, πριν, δεν έχω πάει σε πολλές χώρες. Υπάρχουν 214 χώρες στον ναι. κόσμο. Ναι. Έχω πάει... Σε 182. Όχι, όχι. 55, από εκεί νομίζω. Ε, καλά είναι. Ε, ναι, έχουμε ακόμα άλλες 150. Ναι, λοιπόν, προλαβαίνουμε ε, ηλικιακά. Ναι, θα έλεγα, αν κάνουμε 10 χώρε το χρόνο, προλαβαίνουμε. Ναι. Ε, λίγο <laughs> δύσκολο, αλλά καταφέρουμε. Λοιπόν, το καταφέρουμε. Ή να για πάμε σε όλες τώρα, τι να πάμε, δεν ξέρω εγώ. Το Ιράν ήταν μια χώρα που Αυτό. με ενδιαφέρεται. Πάντα, ανέκαθεν. Αυτό, άμα πει Δεν πήγαινα τόσα χρόνια γιατί ήταν πολύ απλό λόγο. Επειδή συνήθω πήγαινα και πάω ταξίδια Γενάρη-Φλεβάρη, που εκεί δεν συμφέρει. Άσχημο κλίμα, έχει χιόνια, έχει κρύο. Παρότι δεν... είναι φτηνά τα εστίαρια. Ναι. Ε, οπότε, επειδή όμω βρέθηκε ευκαιρία με ένα φίλο που είναι γι' αυτό ομοειδεάτη και τη περιπέτεια και του γυρίσματο και των χωρών αυτών κτλ., είχαμε ναι. κανονίσει από πέρσι βασικά και πήγαμε το, πριν το Πάσχα, τώρα, συνολικά δύο εβδομάδε για παραπάνω. Δύο εβδομάδες. Καθίσαμε... Ιράν ή και... Ιράν, Ιράν. Ιράν, Το Ιράν είναι τεράστια χώρα. Ωραία, Θα μας τα πεις μετά. Ε, Πες μας τα χοντρά, τα είναι πρώτα. Είναι τόσο μεγάλη που, αν θες να τη δεις καλά, θεωρώ ότι και μην κάτσεις πάλι θα σου μείνει κάτι. Σωστό. Εμείς γυρίσαμε αρκετά, από τα εξορμήσαμε προς τον Νότο, πήγαμε στο Ισφαχάν, στο Γιάζ, στο Σιράζ, στο Κασάν στην Ερή Πολυκόμ και μετά πήγαμε και βόρεια και φτάσαμε μέχρι σχεδόν στην Κασπία ναι. ε, γιατί θέλαμε να σκεφτούμε οπωσδήποτε το περίφημο κάστρο των Ασασίνων, το Αλαμούτ, oh, man, to... που ήταν ο γέρος του βουνού και έστελνε τους Ασασίνους και έχουν ξεκινήσει από εκεί πολλές θεωρίες νομοσίας και διάφορα νήματα κλπ. Και ε, εξαιρετική χώρα το Ιράν, εξαιρετικέ εκτιμώσει, έχω γυρίσει πολλέ χώρε τη Μέση Ανατολή, περίμενα κάτι περίπου παρόμοιο, καμία σχέση τελικά. Ναι. Ε, από πλευρά πολιτισμού, από πλευρά ανθρώπων, αποφεράσει καθαριότητα ακόμα, αποπλευρά ε, ποιότητα. Καμία σχέση. Το Ιράν είναι μια χώρα που θα μπορούσε να είναι ευρωπαϊκή με κάποια έτσι, Και πριν κάποια χρόνια, ε, πριν το 79 ήταν. Ναι. Ε, και θα μπορούσε να γίνει περισσότερο, έτσι. δεν θέλουν το ψάχνει, έχουν παπάδε τώρα 40 χρόνια. Και ήρθαν σα είσαι από του Ιβουκαράδε. Και έχει μεγαλώσει μια γενιά ολόκληρη που δεν ξέρει κάτι διαφορετικό. Και αυτό είναι τραγικό. Μου έκανε εντύπωση ότι όπου και στεκόμασταν και όπου βρισκόμασταν, όταν μαθάμε κάπου, καθόμαστε τον οπουδήποτε, και όταν οι γύρω Ιερανοί καταλαβαίνουν ότι είμαστε ξένοι και ξέραν αγγλικά, αρχίσαν το κατηγορητήριο εναντίον του καθεστώτο. Όλοι. Και μου έκανε εντύπωση με την έννοια ότι αν είσαι σε μια τέτοια χώρα, για να φτάσει στο σημείο να κατηγορεί το καθεστώ έναν ξένο, άσχετο, μικρό. Με... που δεν ξέρει ποιο είναι αν είναι χαφιέδες ή οτιδήποτε άλλο. Συμπλήρωσε όμως, Συμ... άμα ακούγαν ότι είσαστε Έλληνες κάνανε αλλαγή, σκέψεις. Ναι, ναι. Μισό αυτό πες. σημαίνει ότι, έχεις, ότι έχουν φτάσει στο αμήν. Ε, τώρα είναι ένα καζάνι που βράζει και το καταλάβαμε αυτό, μιλώντας με νέους ανθρώπους που κάναμε παρέα κτλ. Ε, βράζει. Δηλαδή υπάρχει τέτοια καταπίεση και τόσο δυσαρέσει και τεράστια και τόσο ασφιξία ουσιαστικά, ιδίως του νέου, και όχι μόνο οι γυναίκε με τη χιτζάπ και τα λοιπά και όλα αυτά. Και του δεν πάμε δουλειά. Υπάρχει οικονομική κρίση, υπάρχει καταπίεση τη ελευθερία, τη έκφραση και φοβάμαι, πολύ φοβάμαι ότι έρχεται έκρηξη. Τώρα, από ό,τι θα γίνει αυτό και με ποιο τρόπο, δεν ξέρω. Το κακό είναι ότι δεν, δεν έχουν οι Ιρανοί ε, προηγούμενο. Σου λέω είναι 40 χρόνια οι παπάδε. Ε, έχουν εξισλαμίσει την κοινωνία ε, με αποτέλεσμα να μην ξέρουν κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω τι θα πει ούτε καν ο Σάχη, βασιλεία, η Βασιλία ή Δημοκρατία. Δεν πριν. Ναι. Ε... Άλλο τελεία. Εδώ, ναι. εδώ είχα πω εγώ προτιμήνου τριμήνου, στην Κύπρο mm -hmm. και πήγα να προσκυνήσω εκεί στον Οκοταφείο της Ελδίκ. Ναι. Έχει ένα φυλάκιο λοιπόν που φυλάνε τις εθνοφορά, παιδια παιδιά 20, που υπηρετούν τη θήτια ναι. του και είναι εκεί και φυλάνε. Mm -hmm. Δεν ξέρουν τι φυλάνε, τους ρώτησα. Ε. Λέω τι είναι εδώ λέει δεν έχουμε ιδέα. Ναι, έχουν περάσει 40 χρόνια. Ο χρόνο είναι. Και επειδή πέρασαν 40 χρόνια. Δηλαδή, πέρασαν, πέρασαν 200 από το 1821, να το ξεχάσουμε. Ναι. Θέλω να πω, δεν του λένε και δεν ψάχνουν και μόνοι του. Και είναι και ο χρόνο. Αν περάσει τόσο πολύ χρόνο, συνηθίζει κάτι, η γεννηθεί με αυτό, δεν ξέρει πώ ήταν πριν. Ακού ναι, κάτι. Ναι, ναι, ναι. Το και... οποίο αρχίζει να το σνομπάρει, γιατί λεφτά τι μου λένε, του κατηγορούν Και, και, και τι εγώ... με νοιάζει ναι, εμένα. Τι ναι. Σε νοιάζει όμω το νησί το μισό είναι κομμένο από αυτό το γεγονό αγοράκι μου. Λοιπόν, λοιπόν, για αυτό που είπε πριν, που ρώτησες ρώτησε για το πώ μα αντιμετωπίζουν, ε, όπω και σε όλη τη Μέση Ανατολή, σε πολλέ χώρε, έχουμε πολύ καλή αντιμετώπιση ω Έλληνε. Ε, παρότι είχαμε κάτι προηγούμενο από του Περσικού πολέμου, <χω> πολύ παλιά, ε, όπου λέγαμε ότι ήμασταν Έλληνε, χαιρόντουσαν ιδιαίτερα και μα λέει Α, τι ωραία, και εμεί έχουμε πολιτισμό, το δικό μα και το δικό σα που ήμασταν παλιά και το ένα και το άλλο. Και όντω βεβαίω πήγαμε και σε πολλού αρχαιολογικούς χώρου και γνωστού και άγνωστου. Η Περσέπολη είναι καταπληκτική. Ναι. Οι Πασαργάδε επίση, ο Τάφο του Κύρου, ο Τάφος του Δαρίου. Αυτά θα τα ε, πούμε μετά, ναι. αλλά μας, κάνε μα τώρα έτσι μια γενική. Και το γενικό αυτό που σου είπα, Ολοένα, η εντύπωση είναι ότι το Ιράν είναι μια χώρα η οποία βλακοδό χάθηκε τότε το 1989. Ε, θα μπορούσε να συνεχίσει ω με κάλο τρόπο. Λάθο στρατηγική ναι, είναι και, και το παραδεχθήκαμε. Να εξυγχρονίσει μετά, τη χώρα γιατί είναι σύμμαχο τη Δύση, πολύ σημαντικότητα από την Τουρκία και πολύ πιο ποιοτική. Ε, εννοείται και. και να, από το παραγωγό χώρα. Ναι, από το να και στα, το Ιράκ κολλητά. Ναι, από τη Ισλάμ, να γίνει ο τρομακτικο πολεμος πόλεμο Ιράν-Ιράκ. 8 χρόνια σφαχτήκαν, σκοτωθήκαν αιματηρό με βομβαρδισμούς, με πυράβλου, με χημικά αέρια. Απίστευτη σφαγή. Έχι. Πήγε το Ιράν πίσω πόσα χρόνια και μετά απομονώθηκε. Για πολλού λόγου και σήμερα είναι η μόνη τόσο πολύ απομονωμένη χώρα τη Μέσα Ανατολή ακριβώ επειδή είναι η μοναδική χώρα που πλέον είναι εναντίον του Ισραήλ. Το Ισραήλ τα έχει βρει με την Αίγυπτο, τα έχει βρει την Ιορδανία. Ο Λίβανο δεν το κουβεντιάζουμε. Ε, η Λιβύη διαλύθηκε. Το Μαρόκο δεν παίζει κανένα ρόλο. Η Σαουδική Αραβία, τα Εμμυράτα και αυτά Αντί είναι όλα αυτά δυτικά. Έχει. Το Ιράκ διαλύθηκε. Το μοναδικό ε, ιστορικό χώρα που είναι εναντίον του Ισραήλ και αντιστρόφω είναι το Ιράν. Γι' αυτό τώρα έχουμε. Όλη αυτή την ιστορία που γίνεται κάτω στα στενά και ναι, του ομαλισμού και τα ντρόουν και τι απειλέ και το ένα ναι, ναι, ναι. και το άλλο. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ελπίζω να μην έχουμε κάτι δυσάρεστο. Να είναι Γιατί μόνο αυτή η Είναι ένα καλά οργανωμένη αυτή. Γιατί είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Ε, Όπω και με τη Βόρεια Κορέα, θυμάσαι που υποτίθεται θα γίνει ένα πόλεμο και τα βρήκανε στο τέλο. Ναι, με τον Κιν ναι, ναι. και αγκαλιέ και φιλιά. Έτσι. Λοιπόν, μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο και εδώ. Δεν ξέρω, θα δείξει. Μα πρέπει, δεν μπορεί να μην έχει διπλωματία φόρμουλε τώρα, α ε. μην τρελαθούμε. Αυτά και νομίζω ότι από όλε τι μουσουλμανικέ χώρε μέσα Μέση Ανατολή και τη περιοχή, η, η μόνη χώρα που θα μπορούσε να συμμαχίσει, ας πούμε, και να έχει την ίδια, τα ίδια συμφέροντα ας πούμε, με το Ισραήλ είναι το Ιράν. Για πολλού ναι, λόγου. Ναι, ναι. Το Ιράν είναι πιο κοντά σε εμά παρά στον. Αραβικό κόσμο, ναι. κόσμο. Αραβικό, ναι. Δεν είναι Άραβε. Είναι Ευρωπαίοι, είναι σαν και εμά. Ναι, ναι. ε, είναι πολύ πιο κοντά. Και αν δούμε και ιστορικά. Ο πολιτισμός, ο Ισλαμικός, το Μεσαίωνα, το δικό μας, που άνθιζε, ουσιαστικά ήτανε περσικός. Δηλαδή, οι μεγαλύτεροι επιστήμονες και φιλόσοφοι και ποιητές και συγγραφείς και λοιπά ήτανε Πέρσες. Λίγοι ήταν Άραβες. Και να το πούμε κι αλλιώς, έχουμε κοντραριστεί και στην ιστορία μου αυτό. Ε, ναι, έχουμε από παλιά. Εγώ έχω φίλο μου, οποίο είναι Πέρση στην καταγωγή, ναι. ε... Ε, με ελληνικά στοιχεία παντρεμένο εδώ 30-40 χρόνια, με παιδιά εδώ, έχει πειραιτήσει εδώ. Ναι. Και μάλιστα μου έλεγε ένα ωραίο συγκυριακό, από πούμε, φίλοι, στο στρατό που πήγε να πειραιτήσει, λεγόταν Θερμοπύλε. Όλα τα στρατόπεδα έχουν ένα όνομα. Ε, βλέπει τα χαρτιά του ο διοικητή, <σταλώσεις> λέει: Τι δουλειά έχει εδώ. <σταλώσεις> Εμεί πολεμήσαμε <σταλώσεις> εδώ μαζί σα. Λέει: Μόνο που έχω δουλειά. Ναι, πολύ καλό. Μου έχει. Έχουμε πολύ καλή φιλία μέχρι τώρα, πάρα πολλά χρόνια. Και εξ αυτού του λόγου, είχα γνωρίσει τον προηγούμενο πρέσβη, εγώ εδώ στην πρεσβεία και διάφορου γραμματεί κλπ. Καταπληκτική η συμπεριφορά του κλπ. Τα τα... Είχα πάει και σε μια εκδήλωσή του με traditional μουσικέ κλπ. Καταπληκτικέ στο πολεμικό μουσείο του κλπ. Mm -hmm. στο πολεμικό μουσείο του πω, έχουν μια κουλτούρα και Λες. αν δεν ήταν το Ισλαμικό κομμάτι διοικητικά θα ήταν. Πάρα πολύ μπροστά και από πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Εγώ το είδα στην πράξη. Λόγω και των ε, πετρελαίων και τη οικονομική ευμάρεια. Και άλλοι έχουν πετρέλα, αλλά είναι ακόμα στο μεσαίωνα. Έτσι. Ε, οι Ιρανοί θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο μπροστά αν δεν είχαν αυτόν τον ασκητικό αναγκαλισμό του Ισλάμ εδώ και 40 χρόνια. Έτσι, έτσι. Ήγυνε και καταπίεση και τα λοιπά. Κατά το 79. Ναι. Έγινε. Λοιπόν, κάπω έτσι. Ε, μου κάνει εντύπωση ότι και η καθαριότητα που λε. Δηλαδή, περίμενα. Εντάξει, η Τεχεράν είναι ένα χάο σύμφωνοι. Μπορούσε... 120 εκατομμύρια από ό,τι ξέρω είναι αυτοί όλοι. 80, 80. 80, 120 έχω χυμάμαι στο μυαλό μου. 80. 18, η Τεχεράν είναι 15 εκατομμύρια, ένα χάο. 80 είναι μια Τουρκία, ναι. μια Γερμανία, μια Αγγλία. Αλλά μου έκανε εντύπωση, λέω, το επίπεδο της καθαριότητας και του πολιτισμού σε πολύ απλά πράγματα. Ε, κάτι που δεν συνάντησε σε άλλε χώρε ε, τη Μέση Ανατολή. Πάντα υπάρχει βρωμιά, πάντα υπάρχουν σκουπίδια, κίνδυνο για την υγεία. Το βλέπει, δηλαδή, το, το αντιλαμβάνεσαι. Ε, και αυτό συνάδει, ας πούμε, με μια καλύτερη πολιτιστική ε, στάθμη. Όπως και δηλαδή, συνάντησε, α πούμε, ρε παιδί μου, πλατεία ομονία και προ τα κάτω εικόνε εκεί. Όχι. Εντάξει, βέβαια, υπάρχουν και. Ας το πούμε, και φτωχογειτονίε και πιο παρικημασμένα βρώμα δυστροδία και το κακό όχι όχι πράγμα όπως είναι πλατεία ομονίας και βάφης και σταθμούς αλλαγής και τα λοιπά αυτά δεν τα βλέπεις εκεί ναι. εδώ, εδώ, βλέπεις, εδώ βλέπεις την παρακμή την ατμόσφαιρα της παρακμής δεν είναι μόνο ε, λαθροματανάστες ή ξέρω γω χάος ναι, ή ντζουρες ή είναι τζουρέ, το θέμα, σκουπίδια είναι το, η ξερω εγώ, χαος η ντζουρες η σκουπιδια ειναι η αισθηση της παρακμής ναι. εκεί δεν την νιώθει. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι φτωχοί κατά μέσο όρο και υπάρχει οικονομική κρίση και δουλεύουν όλοι από το πρωί στο βράδυ να βγάλουν 300 ευρώ που είναι μισθό. Ο, ο οποίο για βάλε μα τώρα στο κλίμα, τα 300 ευρώ-400 μπορεί να πάνε σε εργαζόμενο. Normal. Όχι, είναι ακριβά για αυτού. Η ζωή είναι ακριβή για αυτού. Για εμά είναι φτηνή. Είναι ακριβή, ε. Αλλά... Δηλαδή, εγκαλύπτει φω, νερό, τηλέφωνο, ενίκη, ό,τι αγαπάτε. Γιατί δουλεύουν, από ό,τι ξέρω, αν είναι τη πόλη, κάνουν δύο-τρει δουλειέ, αν βρουν να κάνουν για να επιβιώσουν. Υπάρχει το εμπάργκο που του έχει τσακίσει. Αυτό ναι. Ε, δηλαδή, το δεν είναι κάποια χώρα μεσαιωνική. Έχει ένα κομπιούτερ, έχει τηλέφωνα, έχει αυτοκίνητα. Δηλαδή. Αυτά χρήζουν με το εξωτερικό συναλλαγέ ναι, και αυτά ναι, δεν ναι, έχουν ναι, μπλοκαριστεί. Ναι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η πιστοτική κάρτα στο Ιράν. Ναι. Όλε οι συναλλαγέ με μετρητά έχουν και δικέ του κάρτε, αλλά αν έχει λογαριασμό σε Ιεριανική τράπεζα. Ε, πράγματα. Τι είναι τα τηλέφωνα. Ξέρω νόμισμα, κυκλοφορεί διότι είναι το πιο ισχυρό. Το Ρεάλ έχει πληθωρισμό δεν ξέρω πόσο. Δηλαδή το ευρώ αν έχει... κυκλοφορήσει με δολάρια ή ευρώ. Μια χαρά, πολύ, πολύ, πολύ, σε πολλά σημεία πληρώμε με ευρώ γιατί τα θέλανε. Και σου έρχεται και πιο φτηνά εσένα αυτό που αγοράζεις φαντάζομαι. Κοίτα το ρεάλ έχει 150.000 ρεάλ το 1 ευρώ. ευρώ. Και δηλαδή, η... αξιόμειώνεται, Α... δηλαδή η επίσημη ισοτιμία είναι πιο μικρή και μα είπανε με τυχόν και πάτε τράπεζα να τα αλλάξετε, θα χάσετε πολλά. Ναι. Αλλάξαμε στη μαύρη και τα αλλάξαμε στη μαύρη και είχαμε ένα σωρό λεφτά και πολύ φτηνά μας είπε συνολικά. Δηλαδή σε ευρώ, σε πάω γενικά, δεν είναι άγια να πούμε τώρα, μα βάλει το κλίμα, 15 μέρε εκτό των εισιτηρίων εκεί, ναι, ξενοδοχεία, φαγητά ναι. κλπ. Σε ευρώ. Ναι. Πόσα χαλάσαμε. Δηλαδή μετρούσαμε, εντάξει, να δούμε Γιατί ξέρω δηλαδή, ότι ναι. δεν περνά και στερημένα, περνά καλά, αλλά δεν πα στο Χάιατ. Πας... Και σε καλά Φυσ... να πα, κοίταξε, ναι. όταν είσαι ένα ξενοδοχείο που εδώ 800 ευρώ και έχει 20, πούμε, α αυτή Σειράς Τεχεράνε που είναι σαν να λέμε Μαθήνα Βουκουρέστη, πληρώνεις 20 ευρώ ναι. το άτομο, πήγαινε, όχι έλα. Ενώ είχε λίγη 180 για πάση λεμεσό που είναι μια ώρα. Ε, τελευταία στιγμή, Σάλονικη πια λεμεσό, ναι. ε, τελευταία στιγμή, όχι τα είχαμε κλείσει από πριν, δηλαδή συνολικά το άτομο για 16-17 μέρες που περάσαμε εκεί με φάγητα ταξί. Mm. Στα ταξί, υπόψη είναι, έχει ένα πολύ ωραίο σύστημα, σαν το δικό μα το Μπιτ. Εδώ, ναι. το Snap, το οποίο έχει τι τεταμένε. Περνά εκεί πέρα, γράφει που θες να πας και έρχεται ο άλλο όποιο είναι κοντά και σε παίρνει. Συννονοεί εκεί τσάταρα πάντρα, α πούμε, αλλά έχει τιμή. Μια χαρά. Σου λέει πω, τόσα. το σύστημα. Κατευθείαν. Δεν σου ζητάει. στο δρόμο, εντάξει, σου... α Άρα, κομπιουτεροειδό και εφαρμογές Βέβαια. είναι οκ. Okay. Βέβαια. Μέσα. Όσο μπορούν. Λοιπόν, αυτέ όλε τι μέρε. Ψήμα το ειστήριο του αεροπλάνου στο ιστορικό, συν μετακινήσει, συν συνσυνκτέλ, ξέρω εγώ τον Ατάλη. Ναι. Λιγότερο από 500 ευρώ το άτομο. Στι δύο εβδομάδε. Mm -hmm. Με όλα αυτά. Και, και το ειστήριο αλεραιτούρ κλεισμένο Έτσι, και από πριν, να το πούμε αν το αυτό. Αν κλείσει από πριν, βρίσκει και με 300-300 κάτι ευρώ. Άρα σου φύγανε πήγανε 8 800. Ναι, τα οποία θα μου τα πέρα εδώ πέρα ο Υπουργό Οικονομικών. Και θα να τα δώσει το Ιράν. Εννοείται. <laughs> <laughs> αυτό είναι να πω. 8 καλοστάρια πήγε σε μια χώρα σοβαρή, με την έννοια γνωστή, να την ανακαλύψει. Έχει την ιστορία τη. Τεράστια. Και χάλασες μαζί με τα εστία 800. Ναι, ναι. Γιατί τόσο... εδώ έχει 100 ή Ακριβώς. Ακριβώ. Και το υπάρχει. Το, το έχω πει, το, θα το ξαναπώ πολλέ φορέ ότι. Γιατί Α, την άλλη πας... φορά που είχε έρθει εδώ, συγνώμη μου λέγανε κάποιοι φίλοι και φίλε, Μα εξυψώνεται λίγα άλλα κράτη. Μα μιλάμε οικονομικά. Δεν τα εξυψώνουμε. Συγγνώμη, τι εξυψώνουμε. Δεν δηλαδή, δηλαδή, κάτι άλλο δηλαδή. Όχι με την έννοια. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε οργανωμένοι. Δεν είμαστε οργανωμένοι. Τελεία. Ο καθένα κάνει τη γουστάρι. Δεν προκανοώ. Είναι θέμα κόστου. Πα στην παραλία, βρωμάει το σύμπαν. Να πα κάτι σου πετάνε ό,τι σαβούρα. Όλα εδώ είναι υπερτιμολογημένα. Να είμαστε πλούσιοι, εντάξει, αλλά αν δεν έχουμε και οικονομικά. Και να είμαστε. Σε ερμάρια, δεν είναι δυνατόν να πούμε να. Δεν πάμε όλοι στη Μεγάλη Βρετανία, ούτε στο ΕΒ. Είναι αυτό που έλεγα πολλέ φορέ, το ξαναλέω, ότι υπάρχουν άπειρε πιθανότητε για τέτοιου είδου ταξίδια. Εφικτά. Ναι. Γιατί η πρώτη δικαιολογία είναι, α που θα πα, θα σε φάνε. Και εδώ γύρω μα. Δεύτερον ναι. Δεύτερον, α λέει μη πολλά λεφτά. Όχι, δεν είναι τόσο πολλά λεφτά να το οργανώσει. Αν είσαι ενδεθειμένο να ταλεπορηθεί λιγάκι και αν είσαι ενδεθειμένο να το ψάξει. Ε, ναι, λίγο. Θεό, Πάκος, με, με το να inter... είσαι. όχι απαραίτητα. Με το ίντερνετ, πάντα Παραμάσχαλα και σου λέγε κάποιες κάποιε οδηγίε ξεπερασμένε και τα ψάχνει επί τόπου. Τώρα είναι όλα. Ε, τι να πω, σε κάθε πόλη του Ιράν, α πούμε, και σε κάθε μέρο έχει το σνάπ το σύστημα αυτό και βρίσκεις ταξί όποτε θέλει. Εντάξει, με κάποια καθυστερήσει, οτιδήποτε. Ε, και ένα ώρα άλλε ευκολίε. Ναι. Η υπόψη ότι το Ιράν είναι εκτό booking και όλα αυτά. Δεν μπορεί να κλείσει και να κάνει λόγω Τιποτα. του εμπάργου. Ναι, ναι. Αλλά δεν έχει σημασία. Του στείλαμε σαν ανθρώπου email, α πούμε, και λέμε το και το θα θούμε Αλλά λέει λέ, το και το, κλείνουμε το είχατε, είχατε άκρη φιλικά πρόσωπα ή τρέξιδιωτικό γραφείο εκεί που κάνατε τη δουλειά σα. Ε, εκεί απλώ βρήκαμε μια κοπέλα που ήταν φίλη φίλου. Φίλου του φίλου που, που σπούδαζε στο ε, Λονδίνο, Ιράνι. Η τρεξιδιωτικο ναι. γραφειο εκει που κανατε τη δουλεια εκει απλω βρηκαμε μια κοπελα οποια ηταν φιλη του φιλου που σπουδαζε στο λονδινο ιρανι η οποια μα ε, βοήθησε αρκετά, μα πήγε και σε κάποια μέρα στην Ταχεράνη έτσι να μα δείξει. Και ό,τι θέλαμε μας εξυπηρετούσε, αλλά δεν υπάρχει... Πάντως υπά... και από φαγητά που ξέρω έχουν καλή κουζίνα, ναι, διότι τι... έχω πάει στο περσικό εστιατόριο που έχουν εδώ προς το Κηφισίας ψηλά, ναι. δεν θέλω να πω τώρα δεν είναι και το θέμα, με άψογο σέρβις και πολύ καλά φαγητά, ναι, ναι. καθαρά δικά τους δηλαδή. Ναι, μοιάζουν... Στο ψήσιμο και στην Και μοιάζουν αρκετά μιάζουνε δικά μα την κουζίνα Μοιάζουν ε, τα δικά μας όπως και με τα τουρκικά και με τα αραβικά, και όλα αυτά έτσι τα περίεργα α ναι. οι συνδυασμοί. Και είναι και επηρεασμένοι από την ελληνική κουλτούρα, από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον μέσα από την ιστορία τους Δεν το λέω αυτή τη στιγμή ναι. γενικά. Λοιπόν, συνέχισε, πάμε δεν να κάνουμε διάλειμμα, άκουσουμε σαν... Αυτά με δυο λόγια, τώρα τι άλλο, πάνω σε τι κάνουν καμία ερώτηση να σου πω... Ε, με ρωτάνε εδώ, από πριν έχει φύγει τώρα το τσάτ, πώς είναι εκεί mm. το ντύσιμο των γυναικών, μπουργκες, μαντήλες, αυτά πώς είναι... Κοίτα, εκεί είναι το χιτζάμπ, το χιτζάμπ είναι υποχρεωτικό για όλες τις γυναίκες, αν ναι. χατήτως δηλαδή και ξένη να είσαι, θα φοράς παντού θα δημοσίως... Ρίξεις. Τη μαντίλα είναι ουσιαστικά. Ναι, ναι. Δεν είναι μπουρκα. Μπουρκα είναι όλο που φοράει. Άλλο πράγμα, ναι. Ε, Χιτζάμπ είναι αυτό που πιάνει το πρόσωπο, αφήνει μόνο το πρόσωπο έξω, βέβαια, επειδή ναι. έχουν ψιλοχαλαρώσει. Ναι. Η μαντίλα έχει υποχωρήσει πολύ, είναι προ τα πίσω έτσι Φαίνεται το μάλε. μαλλί είναι το μισό είναι έξω και πάμε να και με σκουλαρί και με τα και με διάφορα έτσι. Είναι το ντίσιμο, το γυναικείο. Από εκεί πέρα. μέχρι δεν, τα, τα αστραγαλώ. Φούστα δεν έχει. Παντελώνει και από πάνω να φορά κάποιο αριχτό έτσι πέπλο το οποίο μπορούν να το κάνουν όσο οι γυναίκες όσο είναι το πιο έτσι ναι, λεπτό ναι. για να δείχνουν ότι μπορούν ναι, ναι, ναι. Πολύ γυναίκε, γυναίκες ναι. Και φαντάζομαι τι θα βλέπαμε Αν φοράγαν και ρούχα αποκαλυπτικά Αν ήταν σε ευρωπαϊκό στυλ ναι, Εδώ αλλά... παλιέ φωτογραφίες αναρτώνται και λες παιδί, ναι, Πώς έγινε αυτή η φορά έτσι Είναι κούκλες οι Ιρανέ. Δεν το περίμενα. Δηλαδή, είχα σου λόγια πάση στην Ανατολή, δεν υπήρχε από τέτοια πλευρά κάποιο να δει ναι, τίποτα ιδιαίτερο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί ήταν κάτι το εξαιρετικό. Και προσαγμένε φτιάχνουμε και άντρε. Εντάξει, δεν προέχω άντρε συνήθω. Ωχ, <laughs> εσύ μου, εντάξει. Αλλά ήταν <laughs> εντάξει, <όχι, σομο, laughs> σύμφωνα με κάποιε μαρτυρίε, ωραία παιδιά, α πούμε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, βλέπει καλό υλικό. Δηλαδή, φαντάζεσαι τι θα γινόταν δεν υπήρχε το χιτζάπ. Για να επανέλθουμε στην ερώτηση είναι ευσικά, είναι καταπιεστικό είναι τραγικό. Η είναι ναι, σχέση σα δρόμο γυναικών σε σχέση με το κράτο τη οροπική, τι ότε, κλπ. Όχι, προσφέρει το αντικούρωση. Όχι, τώρα δεν ξέρω τι πρόσεξες, και όλα αυτά. Τι αντίληψη του δημιουργήθηκε. Ε, και τι έμαθε αναλυγα. Ε, η, η, η σχέση μεταξύ αντίτων και γυναικών. Ναι, πώ αντιμετωπίζει το κράτο, Δηλαδή είναι αυτό που ξέρουμε εδώ με αυτού που φέρανε η γυναίκα είναι ένα ζώο και ε, ο, ο άντρα είναι το νούμερο ένα, πώ είναι το όχι, έργο Όχι, τί? όχι, όχι, καμία σχέση. Ε, φαίνεται και σε σχέση μεταξύ του. Στα πανεπιστήμια τα νομίζω πιο πολλοί φοιτήτρε παρά φοιτητέ. Ναι. Ε, Βλέπει, υπάρχουν ζευγαράκια, το να δεν είναι αυτά όπως στι αραβιακέ χώρε. Βέβαια, του σκηνυμούν... ε, δηλαδή, το αλκοόλ ναι. Πίνουν στο σπίτι, όλοι βέβαια, παρανόμως. Σπίτι ναι. Και πώ προμηθεύονται ε. αυτά, είναι ευρωπαϊκά. Η Φιρουρή τη Επανάσταση, το καθεστώς έχει το επίσημο λαθρεμπόριο. Για πάρτι τους, Για τον Ο κόσμο. Ε, δίνει και στον κόσμο, αλλά τα κρατάνε για την πάρτι τους και επισήμω. Για άλλε το... περιοχέ, ξέρω, αλλά ε. για το Ιράν δεν ξέρω. Αποστάζουν και μόνο του, στην επαρχία φτιάχνουν. Εμεί είχαμε γνωρίσει έναν μπάρμπα. Που δούλευε ταξί και μα πήγε στην Περσέπολη από το σειρά, τον είχαμε όλη μέρα εκεί και μιλάμε. Μετά θα πάω και σπίτι να λέει και βότκα. Λέμε μα κάνει πλάκα. Και πήγαμε σπίτι και βότκε, κρασιά είχε, τα πάντα έχει. Τα πάντα έχει. Ναι. Πίνουν όλοι, αλλά παρανόμω. Απαγορεύουν... Το Ισλαμικό καθεστώ έχει καταπιέσει τον κόσμο, ο δεν είναι ζώα, α πούμε, όπω αλλού. Θέλουν την ελευθερία του, θέλουν να τραγουδάνουν, να χορεύουν, να φτιάχνουν ταινίε και να κάνουν φιλοξενεί. Θέατρο... Μου άκουσα εγώ τραγούδια δικά του και τους δεν του αφήνουν. Το πολεμικ Τόσες... Ξέρεις, <laughs> Μόνο σε σπίτια μέσα σε πανηγύρια. Δηλαδή γάμους, βαφτίσια, πανηγύρια, με πανηγύρια στο σπίτι. Ναι, σπίτι, ναι, έξω απαγορεύεται. Έχουν ψιλοχαλαρώσει τα μέτρα αυτά γιατί έχουν αντιληφθεί και ότι τους έχουν... Δεν πάει άλλο. Ναι. Αλλά είναι ακόμα. Δηλαδή, αν βγει η άλλη χωρί μαντήλα, θα τη κάνουν παρατήρηση, αν συνεχίσει, θα την πάνε στο τμήμα. Στην αριστερή συνεχίζει... φορά το Όχι, έχει α, Γιατί το έχουμε δει και αυτό. Εντάξει, όχι πια, έχει στην Περσία, αλλού. Αλλού ναι, στην Περσία. Έχει προ... Μετά έχει πρόστιμο και φυλακή. Δεν είναι αστείο. Άμα συνεχίζει να το κάνει και σε αυτό. Τον... Στην Μπουκα. Δηλαδή, είχαμε γνωρίσει μία που είχε πάει μέσα, α πούμε, για αυτόν τον λόγο. Ναι. Σπίτι, και μου κάνει εντύπωση όταν πήγαμε το αεροπλάνο, ε... ήταν μέσα. Υρανί, υρανί, υρανί, Σπίτι ναι, ό, ό αλλά στο δρόμο, σε δημόσιο χώρο και παρουσία ανδρών, ποτέ ναι. το φοράς. δεν Δεν μου λε θα... για να βγουν από τη χώρα, να πάνε στην Ευρώπη ταξίδι, Δύσκολα. στην Ελλάδα Δύσκολα. ή σε διπλανέ, όμορφε περιοχέ. Ε, τους... ε, τους... Βάζουν όσο, δεν το πιο πολλά εμπόδια για να μην την κοπανήσουν. Δηλαδή είναι πολύ ε, χρονοβόρε οι διαδικασίε για τη βίζα, δεν είναι πολύ ακριβή για να βγουν έξω διαβατήρια και όλα αυτά. Του κάνουν εμπόδια, ιδίω στου νέου, για ναι. να μην την ναι. κοπανήσουν και φύγουν. Ναι. Γιατί υπάρχουν μεγάλε ιρανικέ κοινότητε και στην Ευρώπη και στον Καναδά και στην Αμερική. Και πολύ πάνε δηλαδή και έρχονται ταξίδι στου συγγενείς και στους φίλου. Δηλαδή αν εγώ είμαι Ιρανό, Καναδό ή ναι. Γάλλος, ναι. λέμε τώρα, έχω πάρει χαρτιά ή στην Ελλάδα. Ναι. Μπορώ να πάω να δω του συγενεί μου και να Ναι, βε, Βεβαίω, αλλά λέμε για αυτού που είναι το, Ιρανί, ιρανί Αυτοί που είναι εκεί και μπορεί να είναι συγενεί μου, δεν μπορούν να έρθουν να Μπορούν. Με, με μεγάλη δυσκολία. δυσκολία. Του βάζει εμπόδια Δηλαδή το κάνει δύσκολο. Είμαι σκοθούν και φύγουν. Ναι. Εδώ υπάρχει η Μόη που είναι καλά Σχεμένη στα μεγάλα, η φίλη μα, την έχουμε βγάλει εδώ. Και ενώ τώρα, τελευταία, όπω ξέρει, οι Πακιστάνοι αναγνωρίσαν του καλά ω ιδιαίτερη μειονότητα ελληνική, ναι. κ.κ. Και, και, και, και, και, και. Mm -hmm. και έχει συγγενεί κάτω που είναι πολύ για του ξέρει, είναι μια μικρή κοινότητα πια. Mm -hmm. Και από τα ευλία που κυκλοφορούν, λέει αυτή είναι φίλη μου, αυτή είναι ξαδερφή μου, ξέρω εγώ. Και ενώ έχει ελληνικέ ταυτότητε, είναι ελληνίδα τα παιδιά τη. Σπουδάζουν εδώ, είναι Ελληνάκια, έχουν γεννηθεί εδώ. Mm. Ο άντρα ήταν Έλληνα. Όλα τα χαρτιά. Εάν πάει κάτω, δεν πάει ξανά γυρίσει. Να, τόσο καλά. Άκου τώρα. Το οποίο αυτό το έχει δημιουργήσει το ελληνικό κράτο. Το... Έχει Α, το Πακιστάν, ας το πούμε. Ναι, αυτό το άλλο θέμα, εντάξει. Ρωτάνε Αλλά πει... αν υπάρχει Ιρανική μαφία. Έκουν ε, αντίδικτυπο. Υποθέτω ότι κάτι μαφία. θα υπάρχει. Ε, ναι. ε, σε όλε οι χώρε υπάρχει. Αυτό αυτό υπάρχει και υπάρχει και στον παράδεισο υπάρχει Α, αυτό. Οι έχουν και αυτή πρόβλημα με θα μετανάστευση. Ναι. Αφγανού. Για πε. Το Εφαριστάν είναι δίπλα και έχει μπει η Σάρα Κιμάρα. Ναι. Είναι κάνα δύο εκατομμύρια Αφγανοί πρέπει να είναι εκεί. Συνολικά. Να μπορούν να συνεθούν και σε κάποια άλλη τέταρτη. Το Εφαριστάν είναι κοινή γλώσσα. Αλλά του έχουν του παταματού οι Δεν ναι, έχουν... Νίκο, τι να ρωτήσω τώρα το, για τα chemical trails. Είναι η κουβέντα μα τώρα τα χημικά και η άποψή του για τα χημικά. Δεν είναι. Αφού λέμε τώρα άλλα πράγματα εδώ το να τον εκμεταλλευτούμε το εντό να μάθουμε γεωγραφικά και ιστορικά και λειτουργικά πώς είναι η κατάσταση εκεί τώρα. Να το ρωτήσω αν, ε, ε, τι είναι τα χέμιλκα τρέλς και αν πιανει η γνώμη του. Δεν είναι στο θέμα μας τώρα. Να το ρωτήσω, Πε με μια κουβέντα για να τι καλύψω το φίλο μου τον Νικό. Δεν έχω... Τι να πω. Είναι δεν είναι οφέλημα. και σε αυτή τη σφαίρα ο... Καταρχάς, ο... δεύτερον, μιλάμε όντως για το Ιράν. Δηλαδή, ναι, να ναι, να δεν είναι και UFO. σε αυτή τη σφαίρα ο Θανάσης, αδερφέ. Να πούμε για τον Ντένικεν, ξαφνικά τι να πω. Ναι, πω... δεν γίνεται. UFO ή τέτοια άλλη φορά. Μην λοιπόν, με παρεξηγείς λοιπόν... νικό μου, αλλά αντιλαμβάνεστε να πω. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, τι λέγαμε για το μαφία μετά. Ε, αυτό. Ε, ε, είπα και εγώ ότι και στον παράδεισο έχει μαφία. Τι να π για τους Αφγανούς που λέγαμε, για τους ε, μετανάστες, ε, μετανάστες και τους ε, πρόσφυγες και ξέρω εγώ τι άλλο. Πώς γιατί, ε... τους αντιμετωπίζουνε. Που μεταμάτου τους έχουνε. Γιατί δεν τους δίνουν φως, νερό, τηλέφωνο, σπίτια, Εδώ, να, να βγάλουν είναι... έξω τον Μπέρση, να βάλουν τον Πρόπερση, δεν έχει τίτια. Ε, κοίτα, αυτές οι χώρες είναι σκληρές, με την έννοια ότι δεν είναι ε, όπω εμείς. Χαλαρή. Χαλαρή και δημοκρατική, και υπάρχουν και μίνδια που τα κατακαραυνώσουν, και, και ΜΚΙΟ και δεν ξέρω εγώ, τι και το ένα και το άλλο. Απόδειξη οι άλλε οι χώρε που είναι και πάμε το κάτω στο ε, Περσικό, Εμιράτα και Σεωδικέ Αραβίε και Ομάν, που δεν μπαίνει κουνούπι μέσα. Που είναι και ομόθρησκε. Ακριβώ. Και ομιστε, εμείς, και, δίπλα, τοιτς, και δίπλα. Γιατί του περιθάλπουν. Και, και δίπλα εμείς, και με τόσο χρήμα που μπορούν να φιλοξενήσουν και να θρέψουν εκατονταπλάσιο από τα δεχόμαστε. Και οι άλλοι με 10 βήματα περνάνε. Αλλά σου λέει δεν θέλουμε κανένα και δεν θα μπει κανένα γιατί αν πάξει και μπει δεν θα ξαναβγει τον φά ναι. Γιατί και θα το φάει μαρμάκα. Άρα αυτή είναι και η απάντηση: Γιατί του φέρνουν εδώ και παίρνουν και 5.000 το κεφάλι. Ναι, γιατί είμαστε ευαίσθητοι. Στην Ευρώπη, mm -hmm. από ποια πλευρά είμαστε ευαίσθητοι. Ε, ευαίσθητοι εγκεφαλικά, α... συναισθηματικά, ε, όλα, σωματικά είμαστε ευαίσθητοι. είμαστε ευαίσθητοι. και δεν μπορούμε αποφέρουμε να αποφέρουμε σώσουμε όλου του φουκαράδε του κόσμου και μαζί και τη Σάρα και τη Μάρα. Τέλο πάντων, δεν το χωράμε είναι, είναι ρατσισμό τώρα, δεν κάνει τα λέμε. Α, είναι ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τα κράτη αυτά που του στέλνουν εδώ δεν είναι ρατσιστέ. Τώρα εντάξει, τι να σου πω. Ναι. Δηλαδή είχαν δημοκρατία Τους πήγανε το Ισλαμικό σύστημα Για να φύγουν να έρθουν εδώ Και γιατί τους ξανακάνουν δυτικού. Κανένα ε. από αυτού Που την κοπανάνε δεν θέλουν να πάει στη Ισλαμική χώρα Ουδής Που θέλουν να πάνε στην Αμερική ή στην Ευρώπη Και γιατί άμα έρχονται εδώ θέλουν να φέρουν Τα έθιμα τους εκείνα Από τα οποία αναγκαστήκαν να φύγουν Εδώ είναι η τρέλα εθιμα του εκεινα απο τα οποια αναγκαστηκαν να φυγουν εδω ειναι η μεγάλη ε, κοίταξε, η Ιράνια... Α, Γιατί είναι βαλτή Εννοείται ότι οι Βαλτοί, κοίταξε εδώ. Εδώ βασικά είδαν φως ναι. ήταν φω και μπήκαν. Ναι. Είδαν φω και μπήκαν γιατί υπήρχε το φω και γιατί υπάρχουν συμφέροντα και γιατί. Και γιατί και χαρτζιλίκι το φω. Όταν άλλο έρχεται εδώ πέρα, γιατί να αλλάξει τον τρόπο ζωή του. Και η μαντίδα θα φοράει η γυναίκα του και την μπουρκα και τα παιδιά του θα τα δέρνει και θα κάθεται όλη μέρα. Yeah, και θα πετάξει τα θα σκουπίδια ναι, θα θα κάτω. Από τον μπαλκόνι. Ναι, και θα τα κάνει και στο δρόμο, α πούμε. Οπότε γιατί να αλλάξει. Όταν δεν του λέει κανεί τίποτα γιατί δεν είναι υποχρεωμένο να του πει: Κοιτάξτε, ρε φίλε, είστε εδώ πέρα, θα συμπεριφέρεσαι όπω συμπεριφέρεσαι. Δεν θέλει. Φύγε. Φύγε, δεν σε καλέσαμε στο κάτω-κάτω. Εδώ φτάσαμε τώρα να βγάζουν το σταυρό. Ρε ή αν έρθει σπίτι σου. Για να μην ενοχλούνται, δηλαδή, ναι, υπάρχει παροξισμό. Αν έρθει σπίτι σου και εσύ έχει την ιδιοτροπία, δεν θα φοράει παπούσιω σπίτι. Γιατί, γιατί έτσι γουστάρει. Θα μου εγώ βγάζω και θα έχω λάσπε και ευρωμιέ. Θα ναι. μου ναι, ναι. Βγάλτε και άστα μπροστά. Θα πάω στην τουαλέτα θα να το ψυγείο, την κουζίνα το ψυγείο να τρώω το φαγητό σου, α πούμε, και α πούμε ναι, έτσι γιατί ναι. πεινάω. Κάτσε ρε φίλε, θα, ναι, Και θα, βγάλε θα, και, και τα εικονίσματα που ναι, έχει στο είμαι... δωμάτιο, γιατί με ενοχλούν. Ε, λοιπόν, αν δεν αντιδράσει εσύ με τη μία, τη δύο, την τρίτη, εγώ όχι θα φέρω την οικογένειά μου, θα τους μου, θα σε πετάξω και έξω και θα καλά κάνω. Όταν δεν αντιδράζει με την πρώτη, εγώ σπίτι μου έχω αφήσει την πόρτα Και ένα μπαίνει μέσα λίγο, δεν του λέω τίποτα, και δεν του λέω τίποτα, Πήρε τον καφέ μου, δεν του λέω ε, Τρώει το φαγητό μου, και δεν του λέω στο κρεβάτι μου ναι. και και και Και καταλήγω κάποια στιγμή να πάω να ανοίξω την πορτάρα Μην το κλειδί να μην λειτουργεί Συρήμα λάκας είναι αυτός μέσα, μας. το σπίτι είναι δικό μου όμως Ναι ε, Αλλά δεν είναι στην πράξη, έτσι και, έτσι και μια χώρα Εξ αυτού του λόγου Θανάση που παίρνω το τρόλι και πάω στο σπίτι mm -hmm. ε, Μέσα στο τρόλι εγώ δω και βλέπεις το μάτι του τώρα προς σε, επειδή είναι και δασκαλεμένοι και σε κοιτάνε και σου λέει «Μαλάκα, εγώ κάνω κουμάντο εδώ». Mm -hmm. Δεν τους έχει πει κάποιος μέχρι πότε όμως και πώς. Δεν ξέρω τι να σου πω, φοβάμαι ότι θα αλλάξει τόσο πολύ το ανθρωπογεωγραφικό στοιχείο, σιγά σιγά σιγά, όχι τώρα χρόνια θα περάσουνε. Και τώρα θα είναι πολύ αργά, είναι οτιδήποτε, θα γίνουμε κάτι στον Λίβανο δυστυχώ. Ναι, η θα αφομοιωθούν αυτοί. Δεν αφομοιώνονται. Ενώ θα του αρέσει ο δυτικό τρόπο τρόπος ναι, ζωή. Το είδαμε στην Γαλλία και στην Αγγλία και στη Γερμανία. Δευτέρα και τρίτη γενιά. Ε, ναι. Που κανονικά ήταν Γερμανοί. Ουσιαστικά οι Γερμανοί δεν ξέραν καν πακιστανικά ή κάτι άλλο. Και αυτοί ήταν τρομοκράτε. Δευτέρα και τρίτη ναι. γενιά. Δηλαδή ναι, ναι. δεν αφομοιώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Πώ το κάνουμε. Κακά τα ψέματα. Γιατί. Για κάποιου λόγου. Ναι, ναι. Δεν μα αρέσει. Τι να κάνουμε. Ρατσισμό. Δεν είναι ρατσισμό. Είναι η πραγματικότητα. Είναι διαπίστωση. Δεν θεωρείται την πραγματικότητα. Να Θέλουμε Πρόβλημα να αυτοπαραμηθιαστούμε. Όχι Έτσι. οι συνέπειε, θα έρθουν κεφάλι μα. Είναι πολύ απλό. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάρουμε ανάσα. Ε, Βεβαίω και θα πέφτει η επανάληψη η κουμπί με τον Θανάστο Βέμπο, τον αδερφό και συγκάτοικο, ο οποίο ε, έχει να έχει και καιρό. Θα, θα ξανάρθει βέβαια συντόμω τώρα, την Δευτέρα θα φτιάξουμε πάλι το πρόγραμμα. Νορμαλ, που έχουμε τι εκλογέ, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα, να πάρουμε λίγο ανάσα. Γιατί εγώ ήμουν μέρα στον στο παραπέντε είθα και εμένα θα you feel that you're ready for that you're ready for anything let me put my hand Λοιπόν, εδώ είμαστε σήμερα, 21 Μαΐου, χρόνια πολλά σε όσου γιορτάους σήμερα, στη φίλη μας τη Δάγιο, στον Κώστατο Γεωργίου, στον Κώστατο Νιζάμι, στον Ελένους Κωνσταντίνες, στην Άντι, την Παπαμίτσου, σε όλους τους φίλους, αν ξεχνάμε και να ζητήσουμε συγγνώμη, με τον φίλο μου, Το Θανάση το βέμπο, εδώ στον Αλμπέντο 14com ακολουθεί ο Παντελής ο Γιαννουλάκης από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό στις 10 αγαπητοί φίλοι και η συζήτηση έχει να κάνει με το τελευταίο ταξίδι που έκανε τώρα την περίοδο του Πάσχα δύο εβδομαδίτσες στην Περσία δεν μου λες τους τρεις μάγους τους mm. Όχι. τους δεν έχουν είναι. εκεί σε Εντάξει, τα... αραβουργήματα σε καρποστάλ τέτοια δεν του έχουν ε. όχι δεν είδα κάτι τουλάχιστον δεν πρόσεξα εδώ μια ερώτηση. Υπάρχει αίσθημα ασφάλεια στο Ιράν για, για σένα που θα πας, για τον Απόλυτο. ξένο επισκέπτη, Απόλυτο. για μένα, για τον οποιοδήποτε. Απόλυτο. Απόλυτο και το λέω με την εμπειρία που έχω πάει σε 55 χώρες και, και τι πάει γίνεται πάει και, και σε επικίνδυνες και σε ακίνδυνες και το και άλλο. Δεν νιώσαμε πουθενά ανασφάλεια. ανασφάλεια, δεν υπήρχε πουθενά τέτοιο θέμα. Η Ιράννη, που και πολύ φιλόξεν έτσι κι αλλιώ, μας βοηθούσαν σε κάποιες φάσεις που είχαμε ανάγκη. Δηλαδή σε κάποιες κτέλ που πήγαμε, δεν είχα κανείς αγγλικά και δεν είχαν θέσεις και μας βρήκαν, ας πούμε, οι άνθρωποι εκεί όλοι κινητοποιηθήκαν. Βράδυ... Σε κεντρικά σημεία υπάρχουν άτομα που με τσατρα, πάτρα πέντε αγγλικά να σε ενημερώσουν. Ναι, ναι. Ε? να βρεις... Υπάρχουν. Ανθρώπους που. και τσατραπάτρα και με τη λέ, και, λένε. Νοηματική και με απ' όλα. Ναι, αλλά νοηματική είναι η καλύτερη γλώσσα. Ε, και πέρα όχι. Το αίσθημα ασφάλεια είναι απόλυτο. Καμία σχέση με την Αθήνα και με την. Ε, περιοχές τη Αθήνα, μάλλον όχι όλε. Καμία σχέση. Εδώ βλέπουμε και τι γίνεται. Αυτά που μαθαίνουμε δηλαδή. Ναι. Τι ε, κλοπέ, λεστίες, ληστείε, την παντελή έλλειψη αστυνόμευση, τι να πρωτοπεί κανεί. Εγώ πούμε. ακούω η, φορά. Η, η ανομία, ναι. και η παραβατικότητα έχει ξεφύγει πια εδώ. εδώ. Ναι. Έχει γίνει νόμο. Και μετά λέει το Ιράν. Ποιο Ιράν Όχι. Όταν ήταν να πάμε και ναι. έλεγα, ξέρω, πατύριο, θα πάσει, όπου ο Ξέρω, πα Ιράν θα πάει είναι επικίνδυνα. Λέω: Μισό λεπτό, ρε παιδί, γιατί είναι επικίνδυνα. Ναι. Μα λέει γιατί έχουν τον ISIS. Λέω: Μόνο εκεί δεν είναι ο ISIS. Μόνο εκεί δεν είναι. Πρώτον. Είναι ένα, και εξ, εναντίον του ISIS Τουλάχιστον επισήμω. Πρώτον. Δεύτερον, συγχαίει, του λέω, το ότι το Ιράν έχει θέμα με τη Δύση, την Αμερική ουσιαστικά. Στα ότι, εμπάρκο και ναι, στα εμπορικά. Αυτό είναι, άλλο θέμα. Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αν ήμουν Αμερικάνος και πήγαιναν, ναι, θα είχα θέμα με την έννοια ότι θα με, δεν θα μιλούσαν ή οτιδήποτε άλλο, αλλά θα είχα δυσκολίε στο να κινηθώ ε, και να κουραστώ. Ο Έλληνα εδώ που τα λέμε δεν έχει δυσκολία να πάει Όχι. αυτή τη στιγμή πουθενά και με τα πόδια. Δεν μπορούν να πάνε τουρίστε στο Ιράν. Απλώ έχει κάποιον δίπλα σου να σε παρακολουθεί και να σε. Είναι ναι, ναι, ναι, ναι, λογικό, α το πούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ασφάλεια. Και... Ούτε σου να το Από ποια άλλα κράτη μπορεί να διαπίστωσει, να από αυτού ότι ευρωπαϊκά τουλάχιστον κατεβαίνουν. Έχει διάφορου τουρίστε, όχι πάρα πολλού. Δηλαδή είδαμε Ιταλού, είδαμε Γερμανού, είδαμε... Αγγλία, Γαλλία, ε, τέτοια ξέρω εγώ. Ε, Αγγλία όχι τόσο. Ε, Ευρωπα... ε, Ρώσους άκουσα. Ε, έχει και τουρισμό που διπλανά κράτη. Έχει Ινδού, δηλαδή, έχει Κινέζου. Ναι, έχει... Α, οι Κινέζοι Πακιστανούς... που χώνονται παντού εκεί, πώ ε, είναι. Βλέπει. Έχει, έχει, έχει Πακιστανού πολλού. Εντάξει, είναι και κοντά και είναι και θέμα πανία δουλειά, οτιδήποτε άλλο. Ε, Άραβε κάποιου. Έχει και το τουρισμό, δηλαδή. Ναι, αυτό λέει και ο φίλο Μονή. Αυτοί, αυτοί που λένε για το Ιράν, αυτά που λε τώρα, είναι, το καλό είναι ότι δεν έχουν πάει κιόλα, παρόλα αυτά το λένε Μα οι κανένα. Εδώ άρα, είναι το, το, το, το, Έχουμε το παρά... κάποιες, παράλογο. Έχουμε κάποια στερεότυπα και κλεισέ για πολλέ χώρε που περιορίζονται στη μια γενική εντύπωση που έχει από τι ειδήσει. Η γενική εντύπωση ειδήσει είναι το Ιράν που όπου πόλεμο αγενική, χάμο αγενική, θα είναι κάτι επικίνδυνο. Δεν είναι. Καθόλου δεν είναι. Και για τον ταξιδιώτη. Τον Ευρωπαίο, τον Έλληνα, α πούμε. Δεν είναι καθόλου. Βέβαια, εδώ ακούω εγώ ότι. Ε, Σικάγο λένε και λοιπά. Αν πάει κανεί στο Σικάγο <laughs> μετά τι 7, είναι μπέιμπιλίνο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Κυκλοφορεί τρει ώρε την δεν είναι κάποια στερεότυπα. <laughs> ναι. Αλλά σου λέω, ο άλλο μένει στην αντίληψη, την γενική που έχει από τι ειδήσει, το Ιράν, το Ιράν, κάτι κακό εκεί, παπά, το, θα γίνει πόλεμο αυτό, Άισι, κάτι τρομοκρατία δεν, τρομοκρατία. δεν έχει τρομοκρατία, δεν έχει καμία σχέση. Έχουν κάποιο προβληματάκι. Εκεί στι περιοχέ κοντά στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν ναι. που είναι κάτι και κάτι αυτά αλλά εκεί δεν πα, δηλαδή με <coughs> κανέναν ούτε έχει τίποτα εκεί στα σύνορα, ε, δεν πα και εσύ από το ξέρει ότι έχει θέμα. Τι Εδώ να πάει, λέμε α... στι πόλει που θα κινηθεί και τα χωριά και γενικότερα, κεντρική και χώρα να πούμε. Εδώ εντάξει. εγώ έχω μείνει προετών με παιδιά μέσα, με τη μάνα μου, μωράξει κλπ. από λάστιχο mm -hmm. στο Χάρλεμ. Ναι. Δύο ώρα τη νύχτα. Στο Χάρλεμ. Ναι. Κάνω δεξιά. Έχει βιζινάδικο που διανυκτερεύει, σταματάω, βγαίνει μαύρη ήταν το Χάρλ. Ναι, υπόψη είναι το Χάρλ, να πούμε ότι είναι μαύρο συνεκία. Όλο. Ναι, ναι. Και προ... προ πάρα πολλών ετών ήταν όπως είναι τώρα. Λοιπόν, δεν είχες το κινητό αυτά ναι. εκείνα, δηλαδή αν συμβεί κάτι, γεια σα. Μου λέει, τι έχουμε, δεν έπιανε το σταυρό ο δικό μου να βγάλουν να μπουλώνει και λοιπά. Μου λέει, ας σε βοηθήσουμε εμείς, Γόριο Κάμφρο, μόλις είπα γκρί. Αγκαλιέ, φιλιά, ο ένα σπουδιά στην Ελλάδα κλπ. Δεν θα σου πω ο Έλληνα έχει πασαπόρτο παντού. Τέλο. Δεν κινδυνεύει, άμα άλλο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιε χώρε που είναι επικίνδυνε. Στρέψτε μου, ω χώρε, εγώ λέω τώρα ίσω feeling. Α πού είναι Έλληνα, σου πει: Περνάει. Κοίταξε, και σε αυτέ τι πάστε... χώρε εκεί κάτω περνάει. Στήνα... Επειδή είναι ο Μέγα Αλέξανδρο, επειδή, επειδή δεν ξέρω, αλλά. Περνάει το όνομα του. Δεν το λέω μόνο εγώ, το είχα και από Αμερική... άλλου δημοσιογράφου Λατινική Αμερική που έχει γυρίσει, υπάρχουν κάποια σημεία και κάποια αυτά. Δεν πανά σε Έλληνα, δεν πανά σε Τούρκος, ναι. κινδυνεύεις εκεί ναι. και κάποια σημεία σοβαρά. Ναι. Δεν έχει συνάδελφο. Ναι, σε θαυμάζουμε που είσαι Έλληνα, αλλά φέρνει το πρωτοβόλιο τώρα. Α πούμε κάπω ναι. έτσι. Ναι. Αλλά ναι. εκεί είναι επικίνδυνα επικίνδυνα. Ονδούρα, στην Νικαράγουα, στον Σαλβαδόρ, εντάξει, ναι. δεν παίζει εκεί. Είναι κάποια σημεία που θέλει προσοχή. Αλλά στο Ιράν καμία σχέση. Αυτά τα έχω άκουσει εγώ για τον φίλο μου που ήταν να πάω και κάτω μια περίοδο δεν πολλά χρόνια, δεν έκατσε κάτι που ήταν να γίνει μέσω αυτού αλλά άκουγα περιγράφες από αυτές που μου και εσύ τώρα mm -hmm. και λέω κάτσε αυτός μπορεί να μου τα εξοραίζει <coughs> για την η πατρίδα του κ.λπ. Και, και γι' αυτό σου κάνω αυτή τη ζήτηση είναι ότι είχα δει και ένα βίντεο διαφημιστικό για πως είναι η βιομηχανία τους κλπ ναι. επαγγελματικό δεν είναι πίσω πουθενά. Η υπόψη είναι ότι η βιομηχανία που είπε, βλέπει παντού ιρανικά αυτοκίνητα, νταλίκες και μηχανάκια, ναι. κατασκευής. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, οι παπομοιήσεις πολλά είναι ξένων, αλλά είναι ντόπια, δηλαδή έχουμε μεγάλη βιομηχανία οι ανθρώποι. Πολύ. Και αν δεν υπήρχε μπάργο και αν ήταν ενταγμένοι στον υπόλοιπο κόσμο και το Ισλάμ και λοιπά, θα ήταν πάρα πολύ μπροστά. Ίσως η... θα είχε υπερσκελήσει τη Τουρκία. Σε γεωπολιτική, οικονομική. Ε, και για τις θέση, είλες, ναι. Και σαν λαό, σου λέω, σαν πολιτισμό, σαν ποιότητα. Σαν... Ε, πέρυσι τώρα ήταν που σταμάτησε το εμπάρκο νομίζω του πετρελαίου προς τα έξω και ένα τάνκερ 300.000 τόνων ναυλωμένο από την Τόρταλ τη Γαλλική mm -hmm. πήγε και φόρτωσε πετρέλαιο. Και νομίζω ότι κάπου έχει λασκάρει αυτό. Λεπτομέρειε δεν ξέρω. Ε, αν... δεν, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά ε, του έχει στραγγαλίσει το εμπάργκο και τώρα και με τα διπλωματικά επεισόδια και τον Τραμπ και τον. Και τώρα ντρατελές. είναι σε κόντρα και δεν ξέρω πού θα το πάει το έργο. Η Σαουδική Αραβία <coughs> είναι εναντίον και λέει όχι, στείλατε drones και αυτοί Τα αυτά προθέσει που είναι στη Φουτζέρα και στα Εμιράτα κτλ. Ναι. Δεν ξέρω τι ακριβώ γίνεται, αλλά παίζουν διάφορα παιχνίδια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα ποιε πόλει πήγε, Ταχεράνη. Πε μα για την Τεχεράνη, λίγα. Τεχεράνη είναι ένα χάο τεράστιο, Άρα. 15, εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια. εκατομμύρια. Πολύ απλωμένη. Ε, έχει πρόβλημα τεράστια ρήπανση. Εμεί όταν πήγαμε καλά ήταν. Το χειμώνα έχει νεφο τεράστιο. Λόγω καιρικών. Ναι, και λόγω αυτοκινήτων. Και... Θερμοκρασίε αυτή την περίοδο πήγε προ. Γεια χαρά, όπω και εδώ ήταν. Τώρα την Άνοιξη. Ε, στην Τεχεράνη το βράχι κρύο, βέβαια, επειδή είναι το Αλμπόζ, το τεράστιο ναι. βουνό που είναι 5.500 ναι, μέτρα, το βλέπει δηλαδή μακριά. Δηλαδή φαντάσουν να είχαμε στην ατική. Ένα βουνό 5.500 μέτρων στην Απόσταση που είναι ο Κιθερόνα. Ναι. Το βλέπει κιόλα. Τεράστιο πράγμα με χιόνια το οποίο το βράδυ έχει κρύο. Ε, Χαόδηση είναι. Η κίνηση είναι απίστευτη και το, το χάο στου δρόμου. Ναι. Μετά συνηθίζει. Εγώ έχω και εμπειρία από πολλέ χώρε. Ναι, ε, Παρ' όλα αυτά δεν είναι τόσο βρώμικο όσο το περίμενε κανεί αφενό. Αφετέρου μετακινεί εύκολα γιατί έχει τα ταξί που λέγαμε που είναι φτηνά για εμά. Και αφετέρου έχει μετρό 300 χιλιόμετρα. Από τράφικ επάνω, ε, αυτοκίνητα γέφυρε. Αυτό σου λέω ότι είναι τη κακομήρα. Δηλαδή, αν βάλει κανεί, α πάει στο YouTube και α γράψει Tehran Traffic in the Streets, no. θα δει και θα πει αμάν τι γίνεται. Oh, Συνηθίζει oh, oh. βέβαια, oh. αλλά έχει μετρό που λε 300 χιλιόμετρα, το οποίο βολεύει πάρα πολύ και φθηνό. Ταξία oh, έχει πόλη, για μα τα ναι. Και τα περίχωρα. Ταξί φτηνό για μα ε, μια χαρά. Έχει σταθμού, παίζει στο κτέλ και πα, ξέρω εγώ, σε άλλε πόλει. Δηλαδή, δεν είναι... μια χαρά ήταν. Ε, βέβαια, ταχερά δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Έχει... Δύο-τρία μουσεία, δύο-τρία ναι. αξιοθέατα. Δεν είναι να κάτσει πάνω από δύο-τρει μέρε. Οπότε πάτε, πάμε μετά σε ποια πόλη έτσι πάμε που στη... σου κίνησε το διάφέρον. Θα σου πω πού πήγα. Μετά φεύγουμε από εκεί και πάμε στην Κόμ. Η Κόμ είναι η ερή πόλη. που είναι θαμένη και η του Μωάμεθ, η Φάτιμα, η. Ήταν, τώρα, η Γενιψιά, η. Αυτή, ναι, ναι, ναι, Που είναι η πιο ερή πόλη. είναι σαν να λέμε αντίστοιχα ιερού προσκυνήματο ότι είναι η Παναγία Τεστίνου. Μάλιστα. Μεγαλόχαρη. Και χαμό γίνεται και από παπάδε και από αυτά. Ε, μ... Πληθυσμό. Μικρή είναι η κόμμα, δεν είναι μεγάλη. Δεν κάτσαμε και καθόλου μια μέρα πριν. Οι μικρή, μικροί, 500.000, ας πούμε. Όχι, πιο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ. κόμμα Α, και πιο είναι. λίγο. Ναι. Μάλιστα. Μετά πάμε στο Κασάν, που είναι μια μικρή πόλη, αντίστοιχη, α το πούμε, σε κλίμακα με είδους Λαμία, θα λέγαμε, στην Ελλάδα. Πήρε πιο, πιο επαρχιακή, ήταν μέσα στην έρημο, έχει πιο πολύ ζέστη, έχει πιο πολύ ερημικό τοπίο. Και ποιο είναι το, εκεί το άξιον και... εκεί. Εκεί είχε διάφορα τζαμιά, ενδιαφέροντα, κάτι ναού. Είχε ένα ζιγκουράκι, υπολείμματα από την εποχή των ελαμιτών και των αρχαίων. Ε, είχε μια ωραία υπόγεια πόλη εκεί. Όταν λέει υπόγεια πόλη, τα κάτι υπόγεια σπήλαια, τα οποία στο Μερσαίο τα είχαν σκάψει και όλε, είχαν κάνει σύρραγγε παντού, κάτω από όλη την πόλη. Ναι. και τι επιδρομέ. Και όταν ήταν επιδρομή, κάθε σπίτι είχε υπόγεια στο και μπαίνανε μέσα και κρυβόντουσαν. Κατάλαβα. Και το διατηρούν τώρα ω αξιοθέατο και ω ε, μνημείο. Ναι. Ε, μετά πήγαμε στο Ισφαχάν που είναι. Να το ναι, ναι. Ισπαχάν εδώ. για μένα ήταν ίσω πιο ωραία πόλη. Δηλαδή είχε τα πιο πολλά αξιοθέατα, είχε το πιο πολύ πράσινο, είχε το πιο πολύ καλό κόσμο. Μεγάλη πόλη. Δηλαδή... Το, το αίσθημα που σου δίνει είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μα όλοι όταν ακούμε Σπαχάν από το παρελθόν που έχει ένα βαρύ παρελθόν. Τουλάχιστον στην κεντρικό Ισπαχάν, ναι, είναι το κλασικό έτσι, τα τζαμιά με τα νερά και τα στριβάνια και τα ναι, πράσινα και όλα αυτά. Η ε, ε, μύθια, πούμε. Ο πληθυσμό. 4-5 εκατομμύρια. Α ναι. δηλαδή Απλωμένο. Αθήνα, ας ναι. πούμε, Απλωμένο βέβαια. Ναι. Ε, και αυτό με καλή συγκοινωνία, με αξιοθέατα πολλά, με τεράστιο παζάρι, α πούμε, χανέ, ίσω το καλύτερο που υπάρχει. Μπορεί να αγοράσει οτιδήποτε. Ναι. Και να βρει και τουριστικά μέρη και μη τουριστικά. Και πιο γραφικά και λιγότερο γραφικά. Και ναού. Εκεί κοντά έχει ζωοαστρικού ναού. Υπόψη μου ότι οι στο Ιράν είναι αρκετά σημαντική σκεφτική μειονότητα είναι γύρω στους 300.000 ναι. και έχουν και ναούς, δεν τους πειράζει κανείς. Αυτό θα αποπα... θερούν αίρεση ή είναι απλά Ος αυτοί που είναι. Είναι άλλη φρησκεία. το. Εισα... Αναγνωρισμένοι. Ναι. Το στο κράτος τους... μέσα όσο ντότητα. Ναι, δεν τους πειράζει, δεν τους καταπιέζει κανείς, δεν τους καταδιώκημα σπίτως κανείς. Ναι. Ε... Και έχουν τους ναούς τους και τις εκκλησίες τους και τι το συνάξει τους και τις συνεχίες τους και λοιπά. Ναι. Ε... Το πιο άλλο εντυπωσιακό είναι το Ισπαχάν εκεί με την ιστορία που κουβαλάει θέλω να πω ναι. τώρα, αν εσύ που είσαι και έχεις μάτι τώρα, δεν είσαι ίσως... ένα τουρίστας που πάει και λέει αχοχοχοχο βλέπεις το άλλα πράγματα Το πιο εντυπωσιακό είναι, ξέρετε και τι ενδιαφέρεται κανείς για ποιο πράγμα για μένα τουλάχιστον ήταν η Περσέπολη και οι υπόλοιπες, τα ερήπια των υπόλοιπων, οι Πασαργάδες και οι υπόλοιπες αρχαίες πόλεις. Ναι. Αφενός. Υπάρχουν υπότα... εκεί λοιπόν υπολείμματα, υπάρχει μουσείο, ναι. είναι επισκέψιμα αυτά, Βέβαια, πώς. Βέβαια, κοίταξε, μετά το Ισφαχάνα πήγαμε στο Γιάζδ. Το Γιάζδ είναι μες στην έρημο, άλλη πόλη πιο ερημική και πιο έτσι, σκηνικό έρημο που μου θύμισε mm. Μαρόκο, ξέρω εγώ, και Ιορδανία και Σύρια ναι. και κλπ. Ναι, ε, αυτά τα κτίρια με, που ξέρουμε, τα αραβό. που είναι κάπω πιο κυτρινοπά, έτσι με. καμπύλε κλπ. Ξερί μου τα κτίρια. Τον... Τα, πιο... το, το, το σταχτή το χρώμα, το όχι το, το σταχτή ε, το... Το... το. αυτό, ναι. Ναι, πού είναι ένα στον Άρη, α πούμε. Λοιπόν, εκεί, μάλιστα, μέναμε σε ένα ξενόνο που το είχε ένα τύπο, ο κ. Λοριάν, που οποίο ήταν και ζωοραστριστή. Και διπλαγεί ναό και μα εξηγούσε και τα διάφορα, μα πήγε και σε κάτι ιερά προσκυνήματα των ζωοραστριστών πάνω, μακριά από την πόλη, 100 χιλιόμετρα στο βουνό. Mm -hmm. Πολύ ενδιαφέροντα. Ε, μετά στο Σιράζ, το οποίο είναι εκείνο το πιο τουριστικό, ίσω με την έννοια ότι είναι κοντά η Περσέπολη, κοντά είναι 60-70 χιλιόμετρα, είναι οι Περσαργάδε mm -hmm. στην απόσταση. Εκείνη η τάφη παλαιών βασιλέων ε, περσών. Mm -hmm. Και κάποια άλλη αρχαιολογική χώρη πιο πέρα. Με κέντρο το Σιράζ, το οποίο και αυτό είναι πολύ ενδιαφέροντα πόλη, mm -hmm. μπορεί να κάνει εξορμίσει και, και να φτάσει σωστικά μέχρι κάτω τον Περσικό κοντά. Με Στενά ορμόζε. Ε. Ε, είναι μακριά, αλλά προ τα εκεί πάει μετά. Από εκεί πάει. Είναι γεωγραφικά. Νότια. Είτε, είναι υπόψη ότι το φτάσαμε σιγά-σιγά στο σειράζ. Γυρίσαμε αεροπλάνο ταχεράνια, η σειρά σταχεράνια είναι μία μισή ώρα. Παντά είναι μακριά. Μία δηλαδή, με... μισή ώρα με λεωφορείο ή με τρένο. Αερο... Με το αεροπλάνο. Α, με το αεροπλάνο. Το κτέλ είναι μία μέρα, α πούμε, ταξίδι. Κατάλαβα. Και γύρισαμε αεροπλάνο, μιχάσουμε χρόνο. Σωστά. και, και είπε ότι το εσωτερικό το αεροπλάνο έχει κάνει ένα συμπλήν. Ναι ναι και μάλιστα τελευταία στιγμή δεν ήταν ότι τα είχαμε κλείσει πριν τα φτηνά ναι, και είναι μια μέρα. και τι έχει να μπούμε Αυτό... έχει θέσει, μπήκαμε είχε. Και, και μας είπαν ότι εντάξει μην ανησυχείτε λέει θα βρείτε ας πούμε είναι... <χω> Τέτοια από λέει δεν έχει τόσο κίνηση ναι. Ε, τι άλλο, Περσέπολη που λε, ήταν για μένα το πιο έτσι, εντυπωσιακό αξιολογητήριο. Δεν μου λε, έχει ραβίξει, είναι λακκεί αυτό πρώτα. Τώρα φωτογραφίε και τέτοια να αναρτήσει, να τι δούμε, να τι κοινοποιήσει. έχω φτιάξει άλλμπουμ. Αν μπει κανεί στο προφίλ μου, άλλμπουμ Δεν έχω μπει έχω γιατί και εγώ τρώχω αυτέ τι Ε, οκ, όποιο θέλει, α μπει εκεί. Υπάρχουν φωτογραφίε, με, με επεξηγήσει να δουν yeah. αυτά που λέμε τώρα, δηλαδή προφορικά να τα δουν και γραπτικά. Ε, τι εντυπωσία εκεί, για πε. Σου λέει Περσέπολη για μένα το πιο σημαντικό αξιοθέατο και λόγω ιστορίας και λόγω οπτικής έτσι, εντύπωσης. Ήταν, yeah. ε, δεν έχουν μείνει και πάρα πολλά βέβαια. όρθια εννοείς. Ναι, αλλά όσα έχουν μείνει τα έχουν καλοδιατηρημένα και είναι αρκετά έτσι, εντυπωσιακά. Ε, και οι ανάγλυφα με τους πολεμιστές και τους yeah. αυτούς. Και τους Αυτά που και άλλων, έχουμε δει και ξέρουμε. Ναι, τα έχουμε δει πολλέ φορέ και τα γλιπτά, yeah. τα παλιά. Και μεταφολήσω οι τάφι των βασιλών που είναι σκαλισμένοι στο βράχο πάνω και μου θύμισε την πέτρα στην Ιορδανία. Ναι, που είναι πρόσωψη βράχου που είναι σκαλισμένο ναι, ναι, ναι, ναι. και ολόκληρο τάφο. Α πούμε πασαργάδες που είναι τάφο του Κύρου, ούτε ο, ο κλασικό, τάφο του Δαρίου και διαφορων άλλων βασιλιάδων που του ξέρουμε από την ιστορία, δηλαδή. Με ρωτάει ένα ίδιο εδώ έχει το έχει πιστεύω, να μα πει λίγο για του Αλαμού. Ναι. Ωραία, πε μαζί του. Το Αλαμύ, ναι. και θα πάμε παρακάτω. Το Αλαμού είναι ένα κάστρο που είναι. Ε, Κοντά στο Κασβίν. Το Κασβίν να πιάχει την τα Ταχεράνη με το λεωφορείο είναι 3 ώρε. Και mm. από εκεί θες άλλε τρει ώρε ταξί ή αυτοκίνητο για να φτάσει πάνω στο βουνό που είναι όχι καλό δρόμο. Καλό δρόμο είναι, αλλά έχει ζυγχυζάκι -ζυγ πολλά. Στροφιλίκη πολύ. Ναι. Πόλη. Πήγαμε, δηλαδή πήγαμε στο Κασβίν. Μείναμε ακριβώ για να πάμε στο Αλαμούτ. Το Αλαμούτ λοιπόν είναι ένα κάστρο, mm. ή μάλλον οι πολύύματα κάστρο το έχουν γκρεμίσει οι ε, ναι. Μογγόλοι. Ε, το οποίο κάποτε υπήρχε ο τρομερό ο Χασάνι Σαμπάχ, ο οποίο ήταν ο γέρο του βουνού, ο λεγόμενο, ο οποίο είχε δημιουργήσει ένα τάγμα, λέει παράδοση, με δολοφόνου, του αστασίνου. Ιω, ποιο παίρναγε από εκεί. Όχι, όχι, ήταν σαν αυτοί οι μισοφόροι, σαν ειδικοί πράκτορες που εκτελούσαν εντολέ, από εκεί ξεκινάνε πολλά βέβαια νήματα συνωμοσιολογία, κρυφή ιστορία και όλα αυτά. Ναι. Το οποίο του είχε, λέει ο Θρύλο, ο και αυτοί βλέπαν τον παράδεισο, υποτίθεται, και του είχε υπό την εξουσία του και του έδινε εκεί φαγητά και γυναίκε και το ένα και το άλλο. Έτσι βγήκαν οι ασάσοι. Μα τη τη βρίσκανε και ήταν. Μια και... χαρά. Του έβαζε και ξυπνάγανε μετά από τη Μαστούρα, ξυπνάγανε σε ένα χώρο, σε ένα κήπο που είχε φαγητά και γκόμενε, α πούμε, και α, αυτοί νομίζε στον παράδεισο. Και λέει: Δεν άμα λέ, δουλεύετε για μένα, θα πάτε εκεί. Και τους είχε, από εκεί βγήκε λέξη assassin. Ναι, ναι. Από Ασύνη και όπω είναι η λέξη ασάσιν mm. στα αγγλικά και σε άλλε γλώσσε. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει πανίσχυρο. Τώρα μιλάμε για εποχή, βέβαια, γύρω στο 1100-1200, ναι. νομίζω. Ε, και είχε αποτελούσε ε, σαν ας πούμε ένα πανίσχυρο αρχηγό μαφία, ο οποίο έστελνε τα παλικάρια του και είχε έλεγχο, α πούμε, σε βασιλικέ αυλέ, σε άρχοντε, σε τόνα τ' άλλο. Ναι. Ε, και δεν μπορούσε να τον. Αυτό είχε φτιάξει ένα κάστρο το αλαμού του πολύ ψηλά σε μια απόκρημνο βράχο. Που ακόμα είναι πολύ, ξέρει. Εξαιρετικά... Ε, διαπίστωσε ετοιμολογικά θέλει να πει αλαμού τη γλώσσα του. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω ακριβώς. Οκ, okay, ερώτησε κανέναν ναι, Πότε... ε, αν ρωτάει κάποιος δεν... Ε, ναι, όχι, όχι, εγώ ερώτησα. Λοιπόν... Και κατάφεραν λοιπόν και τον Νίκησαν σαν μόνιμο που είχαν εισβάλει. Ναι. Όχι αυτό, αν αυτός είχε πεθάνει τους ασσασίνους τι, πούμε, τι, τι, οι οποίοι επειδή το κάστρο ήταν πολύ ψηλά, είχε φτιάξει οχυρώσει, είχε συστήματα εκεί σούπερ τεχνολογικά για να αποφύγει την... Ήταν απόρθητο το κάστρο. Ναι. Ε, το... Όταν το καταλάβανε το κάστρο, τον κρεμίσανε και όλο πέτρα προς πέτρα, να μην μείνει τίποτα, για να μην υπάρξει ξανά κάτι τέτοιο. Έχουν μείνει μόνο θεμέλια, κάτι τύχη και η κορυφή του βουνού πάνω που είχε κρύο πάνω ήταν στα 2.100 Μάλιστα. μέτρα. Μα μου λέει εδώ ο φίλο, φίλοι, δεν ξέρω γιατί ξέρουν ότι η αλαμούτ σημαίνει αετοφολιά. Μπράβο, ναι, ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο Απόλυτα. Να μαθαίνουμε, ρε παιδί ναι, μου. Όχι, μου διέφυγε. Όντω, αετοφολιά σημαίνει και ήταν. κι όντω, αν το δει κανείς, Έχω βάλει και τι φωτογραφίε στο. Ναι, δεν έχω μπει καθόλου. Είναι σαν. Ελεύθερο. ναι, τα παιδιά που διαβάζουν. Είναι ακριβώ αετοφολιά. Είναι ένα απόκρινο βράχο, τεράστο, απόρριτο που εκεί πάνω έτσι και κατσικωθεί, δεν σε βγάζει κανένα. Για ποια εποχή μιλάμε, για το 1100. 1200, εκεί, εκεί γύρω και... είμαστε. Λοιπόν. Ναι. Μεσαίωνα χιλιά χρόνια μας. πίσω, ναι. χοντρικός για Αυτά πάμε. για τους ασασίνους ε, και βέβαια εντάξει υπάρχουν πολλές ιστορίες είναι τους ασασίνους με κρυφά νήματα της ιστορίας με τους ταυροφόρους, με τους ναήτες με τους ε, ε, γεζίτη και εγώ δεν ξέρω ότι είναι τεράστιο θέμα και περίπλοκο Αυτό με τους γεζίτη τώρα τι γίνεται γιατί τους δεν τους γουστάρουν από παντού διότι εσύ εκεί τι διαπίστωση, ασφαλώ. Δεν ξέρω τι. Γεζί, γιατί εξάλλου δεν έχει. Του καταδιώκουν το Ιράν, είναι υποδιωγμόν πολύ αυστηρό. Ναι. Από όσο ξέρω έχει το Κουρδιστάν πλέον. Στο Κουρδιστάν, εντάξει. Και έχουν καταφύγει εκεί του άλλου, όπω πάνε. Και... Άρα δεν υπάρχουν μειονότητε με την έννοια που το εννοούμε εκεί. Έχουν... Δεν λέμε αυτού που μπαίνουν τώρα, κάτι αυγάνη κλπ. Εθ... εν γέννη, εκτό εθ... από του εθνο... Ρωάτε, δεν υπάρχουν. Ε... Μειονότητε θρησκευτικέ, α πούμε. Αυτή είναι θρησκευτική, ακριβώ. Εθνοτικέ μειονότητε υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι λαοί. Καταρχάς υπάρχουν και Άραβες πολλοί από το ναι. Ιράκ που έχουν κοντά στα σύνορα, δεν τους πειράζει κανεί, δεν έχουν θέμα. Υπάρχουν πολλοί ε, Αζερβατζανοί στο Αζερβατζάν, ναι. υπάρχουν Αφγανοί σε διάφορες, υπάρχουν Πακιστανοί. Συνοριακά υπάρχουν... Αυτα... αυτά ναι. ή και μες στην πόλη ή περιφερειακά τη πόλης της Τώρα πόλης. Τώρα είναι τόσο μεγάλη χώρα που δεν μπορώ να έχω πλήρη εικόνα το τι γίνεται, δεν είναι Αθήνα, ούτε ξέρω, ναι. εκεί για να σου πω. Άρα αυτα... είναι όλη στην Τεχεράνη. Από τα 80 εκατομμύρια τα 15, και όλοι οι άλλοι είναι διασπαρμένοι για τη χώρα. Όντω είναι Ναι, δεν μπορώ να σου λέω, δεν έχω εικόνα, δεν έμειναν τόσο πολύ, ούτε ασχολήθηκε με αυτό. Όχι δω, από τι κουβέντε που, έχει... που έκανε ε, εκεί και ε, την αντίληψη ας, που είσαι ναι. έπραξη. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να τα κρίνω κι εγώ ένα για το Βελουχιστάν ή από το Αζερβαϊτζάν ή αλλού, α πούμε. Απλώ ό,τι μάθαμε και ό,τι διαβάσαμε. Αλλά υπάρχουν και πολλέ εθνωτικέ ομάδε. Διαφορετικές. Δηλαδή, υπάρχουν οι Πέρσε οι Ιρανοί, οι Καθαρόιμοι, και υπάρχουν ναι. ένα ολοευελούχοι ή έτσι, αλλιώ. Α πούμε, μάλιστα. Ευελούχοι κάτι... έχουμε και εδώ. Ναι, ναι. έχει και μια σχέση. Όχι, το Βελουχιστάν, το οποίο πιάνει ένα κομμάτι είναι Ιράν και ένα κομμάτι Πακιστάν. Ναι. Και έχουν θέμα εκεί με τι ναι. διαμάχες διαμάχε κλπ. Αλλά δεν έχουν θέμα με την. Δηλαδή, δεν έχουν, με, τόσο εθνοτικό. Ζήτημα, ζήτημα. Να σηκωθεί ο άλλος ο ας πούμε, και να πει ότι Α, εμείς θέλουμε δικό μας κράτος ή οτιδήποτε ναι, άλλο. Ναι, αυτονομίες και τέτοια. Ναι. Και διάφορε γλώσσες μιλάνε. Τα φαρσί είναι που η κύρια γλώσσα ναι. τα οποία μιλάνε και σε μεγάλο... Δηλαδή οι φαρσί μιλάνε πολύ και στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν και σε άλλα μέρη και είναι ναι. σαν λίγουα φράγκα ας πούμε και τη περιοχή. Ναι. Που από ό,τι έχω καταλάβει δεν είναι τόσο δύσκολα να τα μάθεις, είναι πολύ δύσκολα να τα διαβάζεις και να τα γράφεις. Γιατί είναι ναι, ανάποδα, γιατί είναι ανάποδα αραβικό... και είναι αυτό το ζωγραφική. Αραβικό αλφάβητο <coughs> Ναι, αραβικό. Δεν μου λες τώρα, ε... τι αντίληψη συναπεκόμισης εκεί περί του μεγάλου Αλεξάνδρου είναι η ερώτηση αυτονόητη, διότι όλο αυτό τώρα που το ξέρουμε εμείς το ξέρουμε από τότε. Πήγαμε, του διράμε, διότι ερχόντουσαν συνέχεια εδώ να μας δίνουν κλπ. Τι επικρατεί εκεί και ποια είναι η αντίληψη ιστορικά για την εποχή εκείνη μιλάμε πάντα και Μιλήσαμε και με διαφόρους που ήταν εμπορφωμένοι. Ξέραμε φυσικά στους περσικούς πολέμους. Αλλά δεν έχει και τόση σημασία... Π.χ. στην ήττα, στι σαλαμίνε, στι θεραμοπείλε, και τι μάχε που για μα είναι ας πούμε, ιστορικά γεγονότα και το ένα και το άλλο. και τέτοια. Ναι, ναι σου λεχάσαμε, αλλά έτσι κι αλλιώ είχε τόσο μεγάλη αυτοκρατορία, αντί στο χάρτη τότε. Ναι. Ο απλώ δεν κατάφερε να πιάσει την Ελλάδα. Ε, Ούτω ή άλλω την, την Ιωνία και την Κρασία την έχει καταλάβει. Έτσι κι αλλιώ και όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετά πάει ο άλλο όμω yeah, για να του βρει. Μετά, μετά. μετά, πολύ μετά έγινε αυτό όταν είχαν παρακμάσει ήδη οι Πέρσες και είχε αυτοκρατορία Κατέρ. Ε, Α. Και αυτό για του. Δηλαδή, του Ελλεί του ξέρουν φυσικά, του εκτιμούν σαν ιστορία αρχαία και το ένα και το άλλο. Δεν ξέρω τι αντίληψη έχουν σαφή για την αρχή αρχαιότητα. Αυτό συζητιέται στα σχολεία, τα ιστορικά δρόμενα που, ε, συ, που μας συνέβησαν. Συζητιούνται, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη ε. σημασία γιατί όπω και εμεί, π.χ., δίνουμε σημασία σε κάτι που συνέβη εδώ με του Πέρσε. Ναι. Και τη στιγμή, μπορεί να σημαίνει κάτι στην Ινδία ή στην Κίνα που για του Ινδού ή του Κινέζου είναι κάτι πολύ σημαντικό και εμεί δεν το ξέρουμε καν. Σωστό. Ε, ναι, αλλά για αυτοί, αυτοί, αυτοί με εμά είχαν ένα τεραβέρι σοβαρό. Μας, για, για αυτούς ήταν το σοβαρό. Α, δεν είναι. Γιατί, διότι είναι τεράστια αυτοκρατορία, αν δεις το χάρτη της Περισσικής Αυτοκρατορίας, που καταλάβει όλη την... Μέσα Ανατολή και την Ασία και από την ε, Ινδία. αυτοί από εδώ θέλαν να μπουν στην Ευρώπη είχαν... πλέον. Γι αυτό δεν ξέρω αν θα τένει. μπορούσαν να το καταφέρουν, Επειδή είναι ότι είχαν φτάσει πολύ μακριά και αυτοί. Αλλά όταν έχει καταλάβει όλο την αρχαία Μέσα Ανατολή και την Αίγυπτο και την Ινδία και, και προς, προς την Νάπο να, άπο μπεις εδώ... να μπεις. Και την άπο, από ναι, εκεί. Ναι, ακριβώ. Και δρόμο Εκεί ήταν το εμπόριο και ο πολιτισμό τότε. Ναι. Δεν στην Ευρώπη. Τι να την κάνει την Ευρώπη, Επέκτασεις. Δεν λέμε φυσικά ότι δεν ήταν ηρωικά τα κατορθώματα και οι μάχε των τα... Ελλήνων που του πέρασε κλπ. Αλλά κάπου yeah. δεν του πολύ πείραξε με την έννοια ότι χάσαμε και εκεί τι να κάνουμε, δεν βαριέσαι. Πάμε yeah. πάλι πίσω. Yeah. Και yeah. Η... Αναγνω... δεν είναι ότι αποσιοπούν οτιδήποτε άλλο, απλώ ε, σου λέει χάσαμε, αλλά χάσαμε και μια μάχη. Κερδίσαμε όλον τον υπόλοιπο κόσμο σου λέει. Καταλάβαμε και την Αίγυπτο, καταλάβαμε και την Ινδία, καταλάβαμε και το ε, ένα και το άλλο. Yeah. Κάπω έτσι. Λοιπόν, κάτσαν να Εντάξει, κυρίως για αυτό για την ετοφολιά Ετοφολιά λέγανε λέει για την σπί... τρύπα του Ανδρούτσου Και το αρχηγείο του Χίτλερ και λοιπά. Ε μοίρα όταν κάτι είναι ε. Συνάκρινος βουνού ε, ναι. δεν Και είναι η λέξη και το... Να το. η φωλιά του ΑΕΤΟ Που είναι παιδί μου, το αρπακτικό, το δυνατό, το πανίσχυρο Που είναι ναι, κρυμμένο ναι, ναι. εξορμά Για να Ακριβώς. κατακτήσει Είναι κοινή ας πούμε λοιπόν, δηλαδή... Πάμε ένα διαλυματάκι α... Πάρει α... μια ανάσα Ο Θανάση Σοβέμπος που έχουμε σήμερα εδώ 8 με 10. Και ακολουθεί ο Γιαννουλάκης μετά τις 10 αγαπητοί φίλοι... Να παίρνουμε και ένα να πάρουμε λίγο ανάσα να πίνουμε και ένα νεράκι. Σήμερα έχω εδώ τον αδελφό, τον φίλο μου, πάρα πολλά χρόνια. Μένουμε και στην ίδια πολυκατοικία. Το θανάσυ, αμα με την προσοχή αυτό, και αμα λείπει αυτό, την προσοχή εγώ. Δηλαδή, ξέρετε, το θανάσυ, το βέμπο, το φίλο μα, κάναμε ένα ταξιδάκι έτσι γρήγορο. <σομίως> ε, όσο μπορούσε να γίνει να πάρουμε λίγο μια ενημέρωση για την Περσία στην οποία βρέθηκε την περίοδο του Πάσχα για δύο εβδομάδες <Το> πως είναι, ναι, είναι η ζωή εκεί ναι πριν το Πάσχα πως είναι η ζωή εκεί πως είναι τα κόστη διαφορές με τη δική μας νοοτροπία εδώ και αντίληψη που πλέον δεν υπάρχει έχουμε χάσει τα αυτοιτά μα έτσι πιστεύω εγώ λοιπόν βάλτε και λίγο το μυαλό να δουλέψει τέσσερις μέρες μηνάνε πέντε την Κυριακή έχουμε εκλογές και ψηφίστε έστω και το διπλανό σας, μην ψηφίστε δομημένες αντιλήψεις γιατί ξέρετε τα πάτε από δεύτερα και τι θα να πω τώρα. Άρα, να πάμε λίγο παρακάτω, το κλείνουμε αυτό έτσι εντό εισαγωγικών, τώρα που είσαι εδώ θα έρθει πιο συχνά, σε ζητάει ο κόσμο να ξέρει το λέω αυτό είναι υπέρ σου, σε γουστάρουνε, ε... Απαντώ και που μπήκανε τώρα ή μου γράφανε πριν Η εκπομπή η συγκεκριμένη τελειώνει 10 η ώρα Μετά ξεκινάει ο Γιανουλάκης Και αφού τελειώσει ο Γιανουλάκης, Δηλαδή γύρω στις 12, 12 κάτι Θα παιχτεί σε επανάληψη η εκπομπή Η τρέχουσα τώρα με το Θανάση το Βεμπό Λοιπόν, άρα γυρίζει ένας από την Παύλα εσύ Mm -hmm. Και τι έχει να αποκομίσει. Λε πήγα στην Περσία και είδα, έμαθα τι. Αντιλήφθηκα ε, τι. Εγώ προσωπικά αντιλήφθηκα ότι ναι. η Περσία είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χώρα. Ναι. Ότι είχα και εγώ κάποιε λανθασμένε αντιλήψει στο μυαλό μου, μέσα, α πούμε, από τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, μάλλον από τα ταξίδια μου στη Μέση Ανατολή, σε αραβικέ χώρε. Γιατί έχει πάει εκεί χώρες, και κάτω σε άλλε ναι. χώρε ναι, και έχει το συγκριτικό μέγεθο. Νόμιζα θα βρει μια. Απλώ μεγαλύτερη αραβική χώρα. Καμία σχέση. Πρώτον, δεν είναι αραβική. Οι είναι Ιρανοί είναι Ινδοευρωπαίοι, δεν είναι Άραβε. Δεν είναι Σιμητικοί φίλοι. Ναι. Πρώτον, Δεύτερον, έχουν ένα πολιτισμό ο οποίο είναι αρχαίος και αυτό παίζει ρόλο. Έχουν Στην... μια ιστορία. Ναι. Κουβαλάνε μια ιστορία. Τρίτον, είναι σαν άνθρωποι που του βλέπει άνθρωποι, από κάθε άποψη. Τέταρτον, ναι. ε, αν δεν είχαν το Ισλάμ που του έχει κάτσει ο Σβέρκο 40 χρόνια θα ήταν πολύ πιο ψηλά και πολύ πιο καλά. Θα πέμπτον, θυμάμαι τα γεγονότα με τον Χωμένη ναι, ναι, το 79. Ναι. Ναι, και πέμπτον, ότι πολύ φοβάμαι ότι πέραν τώρα με του λονταρισμού εκεί στο Ορμουζ και οι Αμερικανοί και αυτοί, και οι Σαουδάραβε και τα πετρέλα και όλα αυτά, φοβάμαι ότι έχει τόσο μεγάλη κοινωνική ένταση μέσα που βράζει ένα καζάνι ολόκληρο, ιδίω mm. στην Ουλαία, mm. που φοβάμαι ότι θα γίνει και ένα ξέσπασμα μακρινό. Να ναι, εντό του Ιράν, και εκείνοι που ποντάρουν οι Αμερικανοί και οι άλλοι, ότι θα ανακτήσει ο λαό. Και, θα, και θα το γυρίσει στο πρώτερο, το -ευρωπαϊκό ε, εντός εντάξει. Θα θέλανε, αλλά αυτοί όμω οι άνθρωποι δεν ξέρουν ε, τι και πώ. Θυσσόπω πει... ξέρει, το θρησκευτικό μοντέλο είναι πολύ φανατικό. Ναι. Όπω είναι και εδώ και έχει αρχίσει να γίνεται. Και θα γίνει, φοβάμαι που λέει ότι έγινε το 8 και το 9 που γίνανε μεγάλε ταραχέ. Σκοτώθηκαν πάρα πολύ. Και είναι και εκεί κλασικό το βίντεο τη κοπέλα που τρώει τη σφαίρα και πεθαίνει, α πούμε, επί στην κάμερα. Ναι, ναι, ναι. Και από τότε επίση είναι και την εποχή, κόψανε το Facebook. Στο Ιράν δεν έχει. Δεν έχει. Όχι, ούτε YouTube. Ακριβώ γι' αυτό λόγο. Τίποτα. Ε? Όχι. Έχει, ττάξει, έχουν άλλα συστήματα. Δηλαδή έχει το WhatsApp, α πούμε, είναι δεδομένο πολύ, το Telegram και άλλα. Αλλά ναι. Facebook και Messenger ε... δεν έχει. Άρα είναι πολύ περιορισμένη σήμερα, όπω είναι η τεχνολογία, η επικοινωνία του με τον έξω κόσμο. Όχι τόσο γιατί με το WhatsApp μπορεί να μιλήσει, το Viber, α πούμε. Ναι. Αλλά δεν δε... έχει όμω το... αυτό που, έχουμε... ναι. που λέμε το... διαδίκτυο. Το διαδίκτυο υπάρχει. Δεν ναι. έχει Facebook. Σου λέω έχει διαφορά με την έννοια ότι είναι ένα, το Facebook το πιο διαδο... δημοφιλέ social media στον πλανήτη. Ακριβώς. Αν είσαι εκτό, ε, είσαι εκτό δηλαδή. Δεν είσαι εκτός. Εντάξει, έχει το Viber, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Δεν πάει με φωτογραφίε να μιλά εκεί, να κάνει ό,τι κάνεις. Το διαδίκτυο το ελέγχουν, δηλαδή τι θα ε, προσφαθού... χτυπήσει, τι θα δει σαν είδηση, Προσφαθούν, σαν ενημέρωση. Ε, αλλά του έχουν βρεθεί τρόποι και του ε, παρακάμπτει. Και Facebook έχω κατεβάσει πρωτού πάω ένα. VPN για να μπορώ να μπαίνω από άλλο σερβερ, να είχα ψάξει, είχα βρει μέσα από διαλόγους και φόρουμ και λοιπά τι είναι για το Ιράν που μπορεί να πιάσει, ναι. και να καλύπτει το firewall και τα κόβει και πήγα λοιπόν εκεί, δεν λειτουργούσε αυτό το ρημάδι ναι. ο φίλος ο άλλος που ήμασταν μαζί κατάφερε μετά που ήμασταν εκεί και κατέβασε ένα δωρεάν, το έβαλε λειτουργήσει για μια μέρα μετά τον έκοψε και αυτόν ναι. δεν, είναι βάση τόσοι τι να κάνουμε, είναι περίεργα τα πράγματα. Ναι. Ναι. Στο θέμα αυτό. Ε... Αλλά και εκεί φαίνεται πόσο μεγάλη είναι η δύναμη των... του Facebook και των social media Τελικά, στο να διαμορφώνει ναι. καταστάσει για να το κόψουν και να επιμένουν σε αυτό. Καταλάβανε ότι η νεολαία π.χ. μπορεί να οργανωθεί μέσα από αυτό για να κάνει ξεσηκώσει. Τελικά αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή. Ναι. Όπω ξεσηκώθηκε στην. Ε... Ε, αν θέσει η καλή πλευρά, δεν ξέρω πώ το θέσω, πάντω η παγκοσμιοποίηση είναι αυτή. Τέλο. Η, η ξεσηκωμή στην ε, Μέση Ανατολή, η Αραβική Άνοιξη λεγόμενη, έγινε κυρίω μέσα social media. Ναι. Το είδαν λοιπόν η οι Ιρανοί, πήγαιναν κάτι τότε και εκεί και του κόψανε για να μην γίνει τη κακομοίρα. Ναι. Απλώ λέει ότι υπάρχει ένα καζάνι που βράζει. Το βλέπεις υπηρώσεις. ότι θα σκάσει σε κανένα μήνυ εμφύλιο κάτι εκεί, αντίδραση, δεν αντίσταση. Να, δεν, ξέρω, δεν είμαι μελετητή του Ιράν, αλλά λέμε. δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει δυναμική για εμφύλιο μεταξύ Τίνο. Δηλαδή, ποιοι να πολέμησουν. Δεν έχουν δηλαδή εθνοτικέ. Όχι, εναντίον εθνωτικές... του καθεστώτος θα λέγαμε. Ε, κοίταξε να δει κακά ψέματα. Από ό,τι μα είπαν και είδαμε, στην επαρχία έχει αρκετά ερίσματα το καθεστώ. Ε, ναι, και πιο... γιατί και μικρή η κοινωνία και την ελέγχει. Ναι. Είναι πιο πιστή, ας πούμε, πιο ευλαβής, πιο έτσι, παραδοσιακή. σεις ναι. πόλεις είναι που βράζει ο τόπος, αλλά δεν ξέρω αν αυτό αρκεί. Ναι. Με δύο λόγια. Έχει και καλή πλευρά, ρε, νίκω, το Facebook. Επικοινωνείς με την Αυστραλία, με τον Καναδά, με την Αμερική, εκείνη τη στιγμή βρίσκεις φίλους σου που του έχει χάσει, δεν είναι όλα μαύρα, πώς την έχετε δει έτσι. Δηλαδή το διαδίκτυο τώρα που μιλάμε, Ακριβώς. το τσάτ, όλα αυτά δεν είναι καλή πλευρά. Ή το ραδιόφωνο το διαδικτυακό που μας ακούνε παντού και δεν είναι FM να μας ακούνε από την πατησίων και λίγο Τι, πιο πάνω μην γιατί μην πιο μπας, κάτω το σήμα δεν πιάνει. Δεν πας μακριά, δεν FM, δεν μας ήταν μακρά. Κύματα, ναι. με τα FM, που είχε μόνο κρατικά ναι. κανάλια. Ήταν κάτι ραδιοώρα ναι, ναι, ναι. όχι πολύ παλιά. ναι. Και αν δούμε λοιπόν τα τελευταία 40 χρόνια πώ έχει εξελιχθεί η ραδιοφωνία και η τηλεόραση, είναι εξωγήινοι. Ναι. Το άλμα είναι εξωγήινο, μην τώρα. Η κακή με... πλευρά είναι να είσαι κολλημένο 24 ώρε, να τρώσει τη μάπα ό,τι fake κυκλοφορεί και αν είμαι σίγουρο, κοπεί το Facebook μια εβδομάδα στη Δύση, οι αυτοκτονίε θα πάνε στο Θεό. Εδώ έφτασε ο άλλο ο το ακούσατε, το είπαμε και σε κάτι άλλες εμπομπές προχτές και η απειλή του δεν είναι «Ρε παιδί μου, θα σου κάνω πόλεμο», όπω λέμε. Σκόπτω για... το facebook. «Θα κόψω, λέει, τα τουρκικα σύριαλ στην Ευρώπη». Άκου απειλή. Αυτό είναι κατ' άντια. Να σου λέει τώρα ο ηγέτης μια χώρα ότι «Κύριε, καθίστε καλά, μη με νοχλείτε ή δώστε μου αυτά που έχουμε συνοηθεί για να σκόψω τα σύριαλ». Ε, πάμε για λοιπόν, με ρωτάνε εδώ. Mm -hmm. Και είναι καλή πάσα και για σένα. Α... Ωραίο αυτό που λέει ο Δημήτρης. ενώνει ανθρώπους από άκρη σε άκρη της γης και αποξενώνει ανθρώπους στον ίδιο όροφο. Σωστό. Ε, ε, καλά, αυτό είχε συμβεί και πριν το Facebook. Και αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε μόνοι μας, ε, Δημήτρη. Λοιπόν, ρωτά ένας φιλωσοδότητα. Δεν ξέρω που είναι τώρα γιατί πέρασε. Ένας με ψευδόνυμο. Να μας πεις λίγα λόγια για το νέο σου βιβλίο. Εγώ πήγα να σε ρωτήσω εάν Ετοιμά βιβλίο. Ε, μας πρόλαβε, ωραία. Μπράβο, και εμένα πρόλαβε. Και αν ε, θα κάνει και κάποια αναφορά σε, απ τις σου, από τι εμπειρίε σου, π.χ. από το ταξίτο το ναι. συγκεκριμένο. Λοιπόν, ε, καλή πάσα με την έννοια ότι ήθελα να πω Α, κάτι. Τύπο οπότε... με αυτό, για να κλείσουμε την παρένθεση, λέει εδώ η φίλη μου Οικρή, επενδύσει από ξένου έχει εκεί. Για να κλείσουμε ε, Λόγω του εμπάργου υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Παράδειγμα, θα πω ένα και θα ναι, ναι, ναι. κλείσουμε. Η AGN, η δική μα, ναι, μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο, είχε πτήσει Αθήνα Τεχεράνη απεθείας, ναι. Με 300 ευρώ και λιγότερα. Ναι. Πολύ καλή τιμή και ανταγωνιστική. Ναι. Είχε κίνηση πολύ μεγάλη. Ναι. Και να τη διακόψει ε, και... πρόσφατα μέχρι πέρσι. Γιατί δεν... ενώ υπήρχε κίνηση, υπήρχε μπίζνα, υπήρχαν λεφτά, δεν μπορούσε ποιοι να εκταμιεύσει τα χρήματα, να κάνει εμβάσματα λόγω του εμπάρκου και οπότε Μπος να εγκατασταθεί. Δεν είναι θέμα εντολή. Προ το παρόν κόφτε όταν... και αυτή τη γραμμή. Αυτέ λειτουργούν με εμπορικά κριτήρια. Όταν δεν τι συμφέρει κάποιον, σταματάει. Αυτό όταν... είναι σίγουρο. Αλλά ξέρετε... άμα πάρει και εντολή από κάπου, ξέρετε κάτι, κυρία εταιρεία, για έξι μήνε να μην πηγαίνετε εκεί κάτω, σα παρακαλώ. Κάτι να δεν ξέρω ότι είναι παρασκήνιο. Αλλά... Κατάλαβε τον άλλο. Αλλά όταν σου δυσκολεύουν τη ζωή, το κλείνει το μαγάκι και σου κόνηκε φρευή. Λοιπόν, σωστό. Πάμε λοιπόν τώρα στα βιβλία σου, σε αν θα τις καταγράψεις και λοιπά και λοιπά. Πάμε. Κοίτα, όντω το βιβλίο μου είναι έτοιμο, ουσιαστικά το νέο βιβλίο. Μάλιστα. Έχει έχω... τίτλο. Ναι, λέγεται Νήματα Νοήματος. Νήματα Νοήματος, ναι. ωραίο. Ε... ωραίο. Έχω βγάλει και κανένα δύο αναρτήσει, μάλιστα χθε σήμερα το πρωί ανέβασα και ένα βίντεο στο YouTube σχετικό, όπου ναι. μιλάω για κάποια από τα πολλά θέματα που θύγω, ναι, ναι. θα βγάλω και άλλα. Το βιβλίο αυτό είναι από τι εκδόσει άλλωστε. Θα βγει μέντο των ημερών Σε τώρα. Σε πόσε σελίδε το εκτιμάς? 385. Ναι, και μέσα εκεί τι περιεργάζεσαι. Ε, εκδόσει άλλωστε. Ε, είναι σχεδόν έτοιμο κάτι τεχνικέ λεπτομέρειε έχουμε ακόμα για το εξόφυλλο και κάτι άλλα ψιλόγια. Αυτά δεν μα αφορούν ω αναγνώστε το θεματική. Ε, αλλά ελπίζω μέχρι την άλλη εβδομάδα να, να είναι διαθέσιμο. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο αφορά, όπω και ο τίτλο, νήματα νοήματο. Τι είναι νήματα νοήματο. Ναι. Κλωστέ κλωστές είναι διαδρομές που ξεκινούν από κάποια γεγονότα και φτάνουν σε άλλα μέσω διαφόρων ε, διαδρομών. Ναι, σαν ιστος σαράχνης να το πούμε μπράβο, έτσι. Με ένα δίκτυο νόήματο που απλώνεται στον χώρο και στον χρόνο. Ναι. Να πεις πολύ γενικό αυτό. Ναι, ε, ναι είναι δύσκολο να περιγράψω ε, το βιβλίο αυτό με δύο λόγια. Ότι έχει το θέμα, είναι, το θέμα, αυτό, είναι το θέμα εκείνο. Θα λέω το θέμα του είναι το νόημα. Και αυτό είναι πολύ γενικό βέβαια. Αλλά κατάφερα να συνδέω παραφυσικά φαινόμενα. Ε, Συγχρονικότητε, ναι. παράξενε συμπτώσει. Την υπέρφημη ημαρμένη. Α, το κινεί από εκεί. Ναι, την ναι. ημαρμένη, την αρχαία, τη μοίρα. Ναι. Την ελευθερία τη βούληση σε αντίθεση με την uh, μοίρα την, ή το γραφτό που είναι να γίνει, αν είναι να γίνει. Συμπτώσει που ε, δεν είναι ε, συμπτωματικές. Ας, ρω... Ναι, ή που μπορούν να μοιραστούν διαφορετικά, οι οποίε ξεκινούν από κινήματα σχέσεων που κολλάνε με άλλα, κολάνε με, ναι. με άλλα. Και αναφέρομαι πάρα πολύ στο, <coughs> στη σχέση. Μαγεία και επιστήμης, <coughs> μαγεία με την πολύ ευρύτερη έννοια. Μπαίνουμε κα... στο, στο Χάρι Πότερ, α πούμε, και στο... σε όλα αυτά. Και στι μαγκανίε και τι καφοδομαντίε. Ναι. Ε, του πώ είναι τρόποι για να βλέπει τον κόσμο, τον εξετάζει ο επιστημονικό και ο μαγικό αντιπαράθεση, πώ αυτό θα μπορούσε να συνδέει αυτά που λέγαμε προηγουμένω με τι συμπτώσεις και με τη συχρονικότητα και όλα αυτά. Ναι. Ε, είναι περίπλοκα. Θα, τα διάφορα βίντεο που θα ανεβάσω σιγά-σιγά στο YouTube θα πάρει κάποιο μια πιο. Έτσι, ε, ιδέα ε, σφαιρικότερη λοιπόν αυτό με δυο λόγια Άρα στ... θέλουμε τώρα μέχρι την Κιέκη πέντε μέρες τελειώνει και ο μήνας μέχρι τις 10 ξέρω, εγώ, Ιουνίου θα είναι διαθέσιμο ε, Ναι λογικά ναι θα υπάρχει και περίπτωση αν τα καταφέρουμε και προλάβουμε να κάνουμε και μια εκδήλωση μια βιβλιοπαρουσίαση Αυτό θα μου το πεις γιατί Εννοείται, θέλω να έρθω και ναι. να το κοινοποιήσω και να μου στείλεις ε... θα γυρί... στο mail τα εξώφυλλα να τα αναρτήσω στο μπάνερ που έχω εγώ. Εννοείται ότι θα γίνει αυτό αρκεί να το. Ε, το θα είναι έτοιμο τι επόμενε μέρε. Τώρα για την εκδήλωση, την παρουσίαση δεν είναι κάτι, <coughs> είναι κάτι ακόμα αβέβαιο. Ελπίζουμε, ελπίζουμε να γίνει μέσα τον Ιούνιο. Ναι. Γιατί μετά πάει καλοκαίρι και Φέρει θα πάει. Φύγει ο κόσμο μετά ευθυνοπόρο. Πάμε ευθυνοπόρο. Ναι. Αλλά εν πάση σε αυτό είναι το νέο. Τώρα, για το Ιράν που ανέφερε, ναι. δεν αναφέρω κάτι. Ούτω ή άλλω είχα τελειώσει το βιβλίο πρωτού πάω. Ναι, μου, εγώ ρώτησα μήπω ναι. βάλει κάτι μέσα, έστω και από αυτά τα όχι, ιστορικά όχι. που αντιλήφθηκε εκεί και φωτογραφίε ή τέτοια ξέρεις. Δεν κολλάει κάτι με την έννοια ότι όπω το έγραψε στο βιβλίο, το, το είχα τελειώσει το βιβλίο από τα Χριστούγεννα. Έχει ήδη δεκα, στην κατοχή σου 16-17 τίτλου. Πώς... Ε, κοίτα, και εγώ ξεχνάω. Πρέπει να είναι 19, <laughs> αν θυμάμαι καλά. Εκτό από αυτό. Ε, ναι, συνολικά. συνολικά. Γιατί δηλαδή, είναι είσαι κοντά βιβλία... στου 20 τίτλου τη βιβλιογραφία. Ναι, είναι και κάποια βιβλία τα οποία όμω έχουν εξαντληθεί και τα οποία. Πήρα, δηλαδή. Αυτό τώρα αναφέρομαι σε διηγήματα φαντασία που έχω γράψει. Ναι. Τα οποία ξαναβγήκαν τα, τα διηγήματά μου σε τόμου. Αλλά τα παλιά. Οι παλιά αθωλογίε που είχα διαφορετική σύνθεση δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω αν πιάνονται κι αυτά ναι. ω διπλά. Αλλά ναι. αν μπει κανεί στο site μου μπορεί να δει όλα την. Την κατάσταση. Και εγώ ξεχνάω πολλέ φορέ πώ ακριβώ είναι, πόντα και πού. Αλλά ναι, αυτό το βιβλίο, εντάξει, δεν είναι φαντασία, είναι έρευνα ούτω ή άλλως. Και έρχεται σαν, μπορώ να πω, σαν συνέχεια, σαν προέκταση ναι. του προηγούμενου βιβλίου που είχα βγάλει έρευνα, πούμε, το πούμε, Προθύστερο. Μπράβο. Είχε βγει το 2016. Από τι εκδόσει άλλωστε πάλι. Και είναι ουσιαστικά, μπορώ να πω κάτι σαν συνέχεια. Αλλά εκεί που, δηλαδή, που τελείωνε το νήμα του Σχήματο Προθύστερου. Συνεχίζει το νήμα στα νήματα νοήματο. Δεν μου λες τώρα, σου είχα την άλλη φορά και μου λες να το δούμε άμα έχω χρόνο. Μία ωρίτσα, λέω εγώ, μπορεί να είναι παραπάνω, Θε να κάνεις και να λε τα παράξενά σου και λοιπά και δεν με ενδιαφέρει εμένα να διαφημίσει τα εμβλία σου, το αντιλαμβάνεσαι. Ε, λόγω που, είναι... που είσαι από τους ελαχίστους, ακόμα δραστηριούς, παλιού, που το παράξενο και όχι μόνο, το κατέχει πάρα πάρα πολύ καλά. Κοιτάξε... Το είχα πει και την άλλη φορά. Και το σε λέω επειδή δε με την έννοια να ακούν οι φίλοι, οπότε αν πει ναι, να το έχουν υπόψη, αν πει όχι, το κοιτάμε το φθινόπωρο. Κοίτα. Αλλά εγώ σου λέω από τώρα, μάθα, επειδή είσαι χαλαρά. Μου το έχει πει και πριν και νομίζω ότι καλύπτω με το με καλεί εσύ πότε, οπότε με καλεί και τα λέμε. Αφού Ούτε, άλλο, είχε, καλύπτεσαι, σε καλώ συχνότερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Με καλύπτει αυτό ο τρόπο, δεν υπάρχει κανένα ε, πρόβλημα. Εγώ έχω ένα ελάττωμα, όπω ξέρει, ε, το ξέρει πολύ καλά εσύ. Στηρίζω φίλου, άσχετα σε μερικού κάνω φάουλ. Είναι σοβαρό ελάττωμα να στηρίζει φίλου. Σοβαρό. Α, <χαι> ε? Να το κοιτάξει. Πρέπει, ε. Ναι, είναι θέμα. Χρειάζομαι μια αυτογνωσία, έτσι. Χρειάζεσαι άμεση θεραπεία, νομίζω. Όντω. Ε. Χάπια Άρα να σε κόψω και εσένα, ε. Λε, ε. Έτσι ε. ε, φοβάμαι. Με φοβάσαι. Ε, <χαι> φοβάμαι ότι έχει προχωρήσει. Έχω προχωρήσει στην ασθένειά μου. Ε, και από την και ανίατη. Ωπου τώρα με φτιάξει. <χαι> ανίατη, ε. Δεν μου λε, ξέρει κανένα χάπι να πάρω να συνέλθω. Happy τώρα, δεν ξέρω. happy το happy... Birthday. Happy day, happy birthday τώρα. Ναι, ρε παιδί μου, yeah. είναι, είναι όταν έχει. Πώ λένε αυτό, το. το, το, το έχει βγάλει τον αδένα το θύμο εδώ. Mm. Και παίρνει ένα χαπάκι κάθε μέρα για να σε κρατάει σε ισορροπία. Αν mm. μπορούσε είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Ε, να πάρω ένα χαπάκι να μαζέψω λίγο την ουρά μου, κατάλαβε. Ε, έχω ένα feedback και εγώ, ένα follow up <laughs> που λέει ο Γι' αυτό το λέω. Ε, να σε πιέσω πιο πολύ, λένε εδώ οι φίλοι, γιατί σε γουστάρουν όντω εργανοπλαγάτουρα, δεν είναι κοπλήμαν αυτά μεταξύ μα, θα ξέρει. Ε, ε, α, μου λέει ο Νίκο να πάρω στα αρχιδάμόλια των 500 τρει φορέ την ημέρα. Μοιράξε ω κόκκιρε συνήκωνα που μετρήσα. τρει. παίρνω ένα στην αρχή να δω πώ θα με πιάσει. Όχι των 500, των 250 να παίρνει. Μικρότερο. Ναι, για ένα μισή πίδάκι Οπότε αντί να πάω 3.500, να πάω 3.75. Λοιπόν, γουστάρουν να κάνει εδώ εκπομπή. Δέστο, δεν είναι άσχημα μια ωρίτσα τη βδομάδα να έχει να λε τα δικά σου όπω εσύ νομίζει στο σενάριό σου. κανένα πρόβλημα δεν έχουμε. Ε... Πάμε ένα διαλυματάκι όμω. Εδώ είμαστε με τον φίλο μα τον Θανάστο Πέμπο. Ακούμε Λίναρ Σκίνατ και επανερχόμεθα αγαπητοί φίλοι. Στον αλπέτο 14. κομ. Τι είναι το να Εδώ είμαστε από τη φίλη σε μια εμβόλυμη τρίτη 21 Μαΐου Χρονιά πολλά σεορτάζοντες και σεορτάζουσες και στους δικούς μας ανθρώπους εδώ Τον Κώστα τον την Αντι Παπαμίτσου, την Ελένη Τιδάγιο, τον Κώστα τον Γεωργίου κλπ Τον Ποταμιάνο και αν ξεχνάω κανένας το συγγνώμη ε, Θανάσης Φέμπος, περιγραφή περί του ταξιδίου που είχε στην Περσία Παύλα Ιράν τελευταία Και, και λίγο πριν το Πάσχα. Μιλάμε για το καινούριο του βιβλίου, από τους πιο πολλοί γραφότατους Ερευνητές στην Ελλάδα Για τους παλιούς Και παραμένει ο ίδιος Κοντά στου 20 τίτλους έχει Θα κάνουμε και παρουσίαση του βιβλίου του Μετά από το πρώτο δεκαήμερο Εκεί του α, Ιουνίου ε, Τι δεν έχουμε πει Θανάση σήμερα Γιατί έχω να σε δω και καιρό Γιατί μια έλειπε μια έχεις σε κάτι άλλα θεματάκια Στο σπίτι κλπ Κοιτάξτε, Τι πολλά μπορούμε πει. να πούμε και κατηδίαν και δημοσίω. Αν μήπω κάποιο φίλο ή φίλη έχει στείλει κάποια ερώτηση ή κάποιο χώρο. Κατηδίαν οδύ... θα τα πούμε και ό,τι έχουμε πει ισχύει και θα mm -hmm. το οργανώσουμε. Ναι, σου λέω κοίταξε uh... όταν ε, κάποια τεχνικά θέματα του βιβλίου θα λυθούν. Η ελπίζω... ερώτηση άλλη αυτή τη στιγμή σχετική με την εκπομπή σήμερα δεν okay. έχει. Σου λέω, θα είναι διαθέσιμο στο άμεσο μέλλον, στο πολύ άμεσο μέλλον. Έτσι, δηλαδή ορίζοντα ημερών. Όταν υπάρχει κάτι καινούργιο, θα το βάλω και εγώ ανάρτηση. Θα στείλω email, α πούμε, θα κάνω βίντεο, θα κάνω διάφορα πράγματα. Α το πω και εσένα δηλαδή. Λοιπόν, το... επειδή μιλά πιο συχνά, εγώ μίλησα πριν μια εβδομάδα με έναν παλιό ερευνητή, τον Τσουκαλάτο Γιώργο, παλιό συνεργάτη και φίλο από τη δεκαετία του 60 ναι. Με τον Γιώργο τον Παλαμά ναι, και πάει Το ξέρει. Το πήγα να τον δει. Εγώ. Το το να τον δει. Ε, μίλησα εγώ με τη Χριστίνα. Δώσε τα μου και στο Γιώργο και στη Χριστίνα. Okay. Λοιπόν. Ε... Εντάξει Νίκο μου. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Ε, Α αφήσουμε εκεί. Μην κάνουμε και κοιλιά. Ακολουθεί ο Παντελήσιο Γιάννουλάκη σε λίγο, αγαπητοί φίλοι. Εδώ, στον Αλμπέντο 14, τρίτη βράδυ σήμερα, 21 Μαου. Είχαμε μετά από καιρό, γιατί έλειπε κλπ. Το θανάσυτο Βέμπο, το φίλο μου. Τι θε να πει για τελευταία κουβέντα. Ε, να ευχαριστήσω. Πρώτο καλό παιδί και σένα και όλου του φίλου που πήραν. Ε, ε, ε... Εμένα με ευχαριστεί που μου είπε. Και στον αέρα και ξέρει τώρα Μη έχω έχουμε άλλη σχέση Να πάρω τα χάπια μου και να προσέχω Ε ναι αυτό ως φίλοι πρέπει να ναι, μιλάμε ναι. Έτσι πιο... ναι εγώ δεν θέλω να μου χαϊλεύουν τα αυτιά Μ' αρέσει να με βρίζουν με Θετικά όμως αρνητικά Μπορεί να αντιδράσω Αλλά θετικά μου αρέσει Να αυτοβελτιώνομαι κι εγώ Ουδής τέλειος Λοιπόν Επειδή μπαίνουν φίλοι συνεχώς μέσα Ενημερώνω ότι μόλις τελείωσε Μία εκπομπή με τον Θανάση τον το φίλο μας, παγκίνος γνωστό ερευνητή, η οποία εκπομπή θα παιχτεί σε επαναλήψη και έχει ενδιαφέρον γιατί λέει θέματα για το ταξίδι που είχε τώρα στην Περσία. Ε, τους μάγους δεν τους είδε, ούτε το βαπορία την Περσία. Το είναι, παι... είναι στην Κορινθία ναι. το λέγεται. Στην Κορινθία ναι. τώρα, ναι. <χει> <χει> <χει> ε, θα παιχτεί σε επανάληψη μετά τις 12... Και μετά την εκπομπή του Γιαννουλάκη Να πω εδώ για δεν το πω, και έχει τη σημασία Του ανταλέμε τα στενά του ορμός που είναι Στον περσικό κόλπο Είναι ελληνική λέξη του ορμός και λέγεται Αρμόζια Για τους φίλους που τους ενδιαφέρει αυτό Λοιπόν θέλω να σα ευχαριστήσω που ήρθες Εγώ ευχαριστώ φίλε μου Εντάξει ανάση μου θα σε δω συχνά Το λέω για του φίλου που σου μετέφερα το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, θα έρχεται συχνά γιατί έχει και δικά του θέματα ο Θανάση τελειώσει και το βιβλίο, το, το παρουσιάσουμε, θα μαζευτούμε και λοιπά και λοιπά, τα κάνω εγώ αυτά. Πρέπει να πάρω τα χάπια μου λέει ο Θανάσης θα το κοιτάξω. <laughs> <laughs> λοιπόν, να έχει καλό βράδυ. Επίση, τα σκάλα. Λοιπόν, αυτό ο Θανάσης στο βέβαιο Σαβτυφίλι. Εδώ στο Άνθω 14 τελικά ακόμα, δεν το βάζουμε κάτω εμεί εδώ κάνουμε την πλάκα μα το χώμα μα, το απολαμβάνουμε και δεν αντιλαμβάνουμε τίποτα. Λοιπόν, καλησπέρα στο χιονισμένο τον εργάτη, τον απίστευτο συντονιστή εδώ. Αν δεν τον είχα, δεν θα υπήρχε αλμπεντό. Λοιπόν, μην φύγει κανεί. Ακολουθεί ο έτερο πάρα πολύ καλό ερευνητή του εναλλακτικού χώρου όπου ο Παντελή ο Γιαννουλάκη με το μυστικό διαστημικό σταθμό σε λιγάκι. Χρόνια πολλά σελένες που είναι στο τσάτ και σε όσους γιορτάζουν σήμερα και όσες το ξαναλέω πάλι. Αύριο κανονικά Τετάρτη, 8 η ώρα, τα άστρα αποκαλύπτουν, 10 η ώρα, ο Χάχαλης θα είναι εδώ. Και την Κυριακή δεν έχει εκπομπή, θα μαζευτούμε όλοι, φαντάζομαι κάπου, να χαζέψουμε ο καθένας το δικό του ενδιαφέρον τις εκλογές. Σηκωθείτε να πάνε Η μη ψήφο είναι υπέρ των κομμάτων των συστημικών. Να ξέρετε. Ξεκομπλαριστείτε και ψηφίστε μικρά κομμάτια για να πάρουν χαμπάρι οι μεγάλοι ότι δεν είναι τόσο μεγάλοι που δεν είναι ούτω ή άλλως. Καλή συνέχεια.